Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλή μας εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα και όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα η εκπομπή ΑΕ είναι εδώ μαζί σας μέσω του Art.fm στους 90.6. Καθημερινά λοιπόν, κάθε μεσημέρι, μία με δύο και μισή, Δημήτρης Καζάκης και Γεωργία Μπάστα στα μικρόφωνα, στη συντροφιά μας, όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε για τα email σας, τις παρατηρήσεις σας, ε, την, ε, έτσι, όλα αυτά που μας στέλνετε, τις ειδήσει, τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας με τους γνωστούς πλέον τρόπους, αλλά θα του αναφέρω. Μέσω του SMS 5444 γράφεται ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344 ή μέσω του email της εκπομπής, εκπομπή αε, παπάκι gmail.com. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας. Η εκπομπή ΑΕ μένει ζωντανή λόγω της αγάπης σας, αλλά και της έμπρακτης στήριξής σας. Για όλους εσάς λοιπόν που θέλετε και επιθυμείτε η εκπομπή, τούτη εδώ η εκπομπή να παραμείνει ε, στα πόδια της, ζωντανή και να έχει την ανεξάρτητη φωνή της, μπορείτε να βρείτε τον τρόπο στήριξή της μέσω της ιστοσελίδα της εκπομπής. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της, εκπομπή αε.gr και μάθετε τον τρόπο που μπορείτε να μα στηρίξετε όλου εμά που καθημερινά είμαστε παρέα, είμαστε μια μεγάλη παρέα, νομίζω σε όλη την Ελλάδα. Πολύ σύντομα θα μάθετε και στο η εξωτερικό, εξωτερικό βεβαίω, αλλά θέλω να πω ότι η εκπομπή ΑΕ ήδη αναμεταδίδεται μάλιστα από πολλού σταθμού ναι. στην Ελλάδα. Ε, να, μάλιστα έμαθα πρόσφατα ότι από του 50 Έλληνε που είναι στο Τόκιο, mm -hmm. οι 48 ακούν την εκπομπή. Α, δεν θα ρωτήσω πώς έχεις αυτές τις πληροφορίες. Από τα στατιστικά <laughs> του, <πίνακα. laughs> στα, του πίνακα που βγάζουν ότι 48 ΑΕΠΗ παρακολουθούν την εικόνα του Τόκιο. Όταν μίλησα με κάποιον ό,τι ο Συνέλληνας στο Τόκιο και μου λέει 50 είμαστε όλοι όλοι. Τι γίνεται φίλες μου λέει. Λοιπόν και στο Τόκιο, η εκπομπή ΑΕ και στο Τόκιο. Αλλά σίγουρα να μεταδίδεται στην Βιερία, στο Βόλου, στην Κρήτη, στη Σαντορίνη. Πολύ σύντομα μαθαίνω και στην Πάτρα. Έτσι και άλλοι θα ανανεώσουμε στην ιστοσελίδα, θα λέμε και του σταθμούς και τις ώρες που μπορείτε να, να ακούτε από τους συγκεκριμένους σταθμούς, γιατί κάποιοι από τους σταθμούς είναι την ίδια ώρα, κάποιοι είναι άλλη ώρα, με του ναι, από Έτσι, λοιπόν, ευχαριστούμε όλες αυτές τις γωνίες της Ελλάδας που μας έχουν αγκαλιάσει. Λοιπόν, αυτά είναι τα καλά. Δεν ξέρω, σήμερα, αν και Δευτέρα, πρώτη μέρα, έκατσα λίγο εχθές σω γιατί ε, νιώθω περίεργα επειδή είχα και μια κακή είδηση προσωπική εχθές, αλλά έκατσα εχθέ παιδί μου λίγο να δω αυτή τη βουλή για τον προπολογισμό. Είναι αυτή η δημοσιογραφική διαστροφή, επειδή κάθε χρόνο την κάλυπτα και ναι. ήθελα να το να mm. δω, δω έστω από την τηλεόραση. Οι δύο τελευταίε μέρε δεν ήταν που μιλάγανε κατά κύριο λόγο οι αρχηγοί και οι υπουργοί. Ναι, εχθέ ήταν και οι βουλευτέ και όλα αυτά. Mm. Ε, δεν, εάν δεν ήξερε γιατί μιλάνε, ότι είναι προπολογισμό. Δεν έβγαινε κάρτα από κάτω που σου λέγει ότι είναι ναι. ο προπολογισμό κτλ. Θα έλεγε, δεν ξέρω, για τα προσωπικά του έχουν έρθει εδώ, ξεκατατήνιασμα γίνεται, ε, ιδεολογική ανάλυση κάνουν κάποιοι άλλοι. Ε, τι ακριβώ συζητάνε αυτοί οι άνθρωποι θα έλεγε, Εγώ... ποιο είναι το αντικείμενο. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια το Σαββατοκύριακο. Ε, Άδραξα την ευκαιρία επειδή δεν είχα άλλε ναι. ε, υποχρεώσει. Υποχρεώσεων ομιλιών και. Ναι. Μουσκάνιο. Λοιπόν, ναι, είναι από τα μοναδικά σχόλια που μέχρι τέλους Γενάρια, γενάρια μέχρι okay, ναι. το κάνω. Ωραία, μέχρι στιγμής. Και δεν ήταν το ρεπόρ σου, ε αυτό. Να, λοιπόν, τελείως τυχαία. Λοιπόν, και ήταν μια πολύ αναχαρισμένη διά, πρόσφυγα διάλειμμα, mm. γιατί ασχολήθηκα πάρα πολύ με το μεδιάβασμα και γράψουμε. Mm. Και έτσι ξαναγεννήθηκε, ρε παιδί μου το, το ενδιαφέρον μου και για θεωρητικά ζητήματα και όλα αυτά. σως το είδαν κάποιοι στο facebook, το προσωπικό μου, που άρχισαν να γράφω διάφορα σχόλια, mm. ετοιμάζοντα μεγάλο κείμενο για τα ζητήματα αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι βεβαίως γιατί όταν ασχολείσαι... Αχ τώρα περίμασε διακόψω μισό λεπτό επειδή έλεγα πού μεταδίδεται και μου στέλνει κατευθείαν βρε παιδί μου ο Θεοδώσης λοιπόν ο φίλος της εκπομπής λέει μεταδίδεται και στην Πέλα η εκπομπή όχι τίποτα άλλο αλλά μη την ακούς λέει στην τοπί της μου η Τζάκρη και μάθει κάτι <laughs> Λοιπόν Μ... Λοιπόν α... ε, και να το κάνει ε, θα δεν μπορούσα να είναι μου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο ε, πρέπει να ψάξουμε στην ιστορία μας να δούμε να εντριφίσουμε στην ιστορία μας γιατί είναι ένα εργαλείο να καταλάβεις σε τι κατάσταση βρίσκεσαι mm -hmm. και πως επαναλαμβάνονται παροχημένες συζητήσεις που υποτίθεται ότι ο Λαό, το κίνημα, η κοινωνία, η ιστορία όπω θέλετε πάτε το, το έχουν λύσει θεωρητικά και πολιτικά και πώς οι, οι, οι, οι δυνάμεις αδράνειας του σκοτατισμού και της αντίδρασης που εκφράζονται στο σύνολο του πολιτικού συστήματος, στο σύνολο ναι. συμπολίτευσης-αντιπολίτευση, πώς μας επαναφέρουν μπροστά στα ίδια διλήμματα που έχουμε αντιμετωπίσει και παλιά και πώς ξαναπέφτουν, όχι ξαναπέφτουν, οδηγούν το λαό με μαθηματική ακρίβεια στην ίδια παγίδα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί δεν το παρακολούθησα. Ειλικρινά το παρακολούθησα. Είναι και ένα θέμα προσωπική, α πούμε, ε, πώ να το πω, ισορροπία. Νευρική ισορροπία, νευρικού συστήματος. Ε, ε, ε, δεν, μπορώ να να τους ακούω, δεν μπορώ να του ακούω. Δηλαδή, Ειδικά δεν... σου λέω ανάκουγε αυτή τη συζήτηση που ήταν ο προπολογισμό. Που μιλάμε τώρα για το πιο σημαντικό προπολογισμό, έτσι, από όλε τι απόψει. Και δεν αναφέρθηκαν λέγανε... κουβέντα πάνω αυτό. Μου... Πέρα από το προπολογισμό δεν του ενδιαφέρει. Δεν του Δεν, δεν του καίγεται καρφή για τη ζωή του Έλληνα πολίτη. Σε κανένα δεν ενδιαφέρεται. Mm -hmm. Ο κύριο Τσίπρας α πούμε, έμαθα ότι έδωσε προθεσμία στην κυβέρνηση μέχρι το Φλεβάρι. Αυτό μπορεί να ζήσει μέχρι το Φλεβάρι. Πόσοι Έλληνε μπορούν να ζήσουν μέχρι το Φλεβάρι. Mm -hmm. Και τελικά τι σου είναι αυτή. Εκτίμηση. Μέχρι το Φλεβάρι θα έχετε πέσει. Έτσι σε κόβω εγώ. Mm -hmm. Το πότε θα κάνει αυτό ο ίδιο για να πέσει, mm -hmm. δεν μα νοιάζει αυτό. Άστο αυτό στην άκρη. Ακούμε τρομακτικά πράγματα, ακούστηκαν τρομακτικά πράγματα, που προσπάθησα σήμερα το πρωί να διαβάσω ότι μπορούσα να διαβάσω από τη συζήτηση και ήταν, έμεινα έκπληκτος με αυτά που έγινε, που, που λέχτηκαν. Yeah. Παράδειγμα, α, μου έστειλαν κάποια μηνύματα ότι ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Βορύδης ενθουσιάστηκαν με τις τοποθετήσεις κ. Παπαρίγα. Λογικό είναι αυτό. Εγώ ε, την άκουσα την κυρία Παπαρήγα, όχι από την αρχή, αλλά την άκουσα. Έμεινα εμβρόντιτος. Ξέρω ότι η κυρία Παπαρήγα και το επιτελείο της δεν παράγει σκέψη εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Να. Δεν είναι το φόρτε. No brain, no chain. Λοιπόν, mm. δεν είναι το, το φώτε της κυρίας Παπαρήγα. Mm. Αλλά από εκεί μέχρι να υιοθετήσει τα επιχειρήματα, αυτό θα μου πει σε κανένα ζωή. Η ηγεσία του Κουκουέ, δρόμους, ε, ναι, Η, η, η κουκούε, μια ζωή ειδικά μετά το θάνατο του Χαρίλαου γιατί όταν, όσο υπήρχε ο Χαρίλαος και μια μικρή δράκα βετεράνων όπου απέπνεαν, δεν είπα ότι αντιποτ, αντιπρόσωπευα κάτι ισχυρό με κουκούε, απέπνεαν ας πούμε ένα αμικό παρελθόν, ένα λαϊκό παρελθόν τους συγκρατούσανε τους συγκρατούσαν, τους βάζανε για ένα χέρι. τι, τι λέτε βλακίες. Έλεγχος, μαζευτείτε. Τι, τι λέτε. Όντως έτσι τα λέ, μιλάγανε. Από τότε που πέθανε είναι Τι Ό,τι λέει η εξουσία το μεταφράζουν σε δική τους επιχειρηματολογία. Είχε βγει ο και μας έλεγε το ισχυ, ισχυρή Ελλάδα, το δόγμα της ισχυρής Ελλάδας. Ναι. Αν το θυμόσαστε, ναι. ότι είμαστε σε ένα δική τρόχει, α, τρέχουμε, βγάλαν αυτοί, ότι είναι βεβαίως, είμαστε ισχυρή Ελλάδα και αναβαθμιζόμαστε σε εμπειριαλιστική δύναμη. Που, πού να το πεις και να μην σε δίρουνα. Λοιπόν, τώρα ανακάλυψε μετά, ο Καραμαλής ανακάλυψε κρίση όσο ο καραμαλής δεν είχε ανακαλύψει ο ο, Κώστας, ο, ο... ο... το κοντό το... ο καραμαλής του σου ναι. τώρα δεν έχει σημασία λέω τότε τι ήταν ναι. θέλω να σου πω ναι. λοιπόν δεν είχε ανακαλύψει την κρίση μα έλεγε πετάμε στα ουράνια μα προστατεύει το ευρώ κουβέντα για κρίση το κουκουέ Η ηγεσία του. κουβέντα δεν υπήρχε δεν τέτοιο τρικ την ονόμαζα τρικ τρακατόκα στα Στρακαστρούκα του κεφαλαίου δε, Δηλαδή δη, οι άνθρωποι δεν παίζονται Με το που γύρισε το, ε, Η πλάκα Ο Καραμαλής Τότε ήταν Δεκέμβρης Γενάρης του δε, δε, δε, δε, δε, το 8 Γενάρης του 9 Αμέσως τούμπα και αυτοί ανακαλύψαν την κρίση Έπρεπε να τη μελετήσει Ο Καραμαλής πότε για να ανακαλύψουν αυτοί Μετά με τον Παπαντρέου είχαν πιστεί Ότι το χρέος θα ξεπληρωθεί και θα γίνει βιώσιμο Με το πρώτο μνημόνιο με μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΟΚΟΕ mm -hmm. του προσωπικού περιβάλλοντος Παπαδίγα για να τους εξηγήσω απλή αριθμητική. Ένα κάνει ένα και ένα κάνουν δύο. Και να μου απαντάνε, μα μας το το δαγασάκι, μα το λέει ο δαγασάκι και ο... Ποιος ήταν τότε... Α, και ο Παπαδουσταντέν. Mm -hmm. Τέτοια ανεξαρτησία σκέψεις Λοιπόν, και φτάσαμε στο απαράδεκτο πράγμα να ακούσουμε τώρα το Σαμαρά να λέει περί λόμπι δραχμής mm -hmm. ότι υπάρχει ένα λόμπι της δραχμής και το υιοθέτσι και παπαρίγα δηλαδή έλεος παιδιά αποκτήστε ανεξαρτησία σκέψης δεν πειράζει οποία... πείτε κάτι αλλά πείτε κάτι διαφορετικό η οποία το είπε χθες ε... απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, λέει... ο ΣΥΡΙΖΑ ο ΣΥΡΙΖΑ λέει προφανώς βεβαίως δηλαδή με συγχωρείτε τώρα παιδιά θα με κακός να πω τι γραμμάτια ξεπληρώνει κύριε παπαρία στο Σαμαρά ή γενικά στην αστική εξουσία Δηλαδή, Είχε, κοίτα, άλλο, είναι, είπαμε, είναι η εποχή που πρέπει να μιλάμε με αλήθειες λοιπόν, Ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω. λέει Εκφράζει ένα τμήμα επιχειρηματιών στην Ελλάδα Το λεγόμενο λόμπι της Δραχμής Υπάρχουν κλάδοι που τους συμφέρει η επιστοφή της Δραχμής Ο λαός με αυτούς θα ταυτιστεί τα Όπα κυρία Παπαρίγα Η οποία το μόνο που ξέρετε Είναι κομματική γιατί Δεν έχετε δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή σας Μία μέρα δεν έχετε δουλέψει Ακούστε λοιπόν λιγάκι κάτι Πείτε μου ποιοι είναι αυτοί οι επιχειρηματίες. Ποιοι είναι αυτοί οι επιχειρηματίες που σήμερα αν τα πώς το λένε θέλουν την Επιστροφή Στραχμή mm -hmm. μήπως ο κύριος Δασκαλοπλός ποιος ακριβώς επιχειρηματίας θέλει μεγαλοεπιχειρηματίας mm -hmm. γιατί οι επιχειρηματίες υπάρχουν πολύ άλλη βρωμιά αυτή επιχειρηματίες υπάρχουν πάρα πολύ mm -hmm. αλλά διαφορετικού μεγέθους mm -hmm. και επιπέδου mm -hmm. Η μονοπωλιακή επιχειρηματική τάξη της χώρας μαήλιδες, ε, Βαρδινογιάννηνες και όλο αυτό το, το αφάνγκατε mm -hmm. έχει ξεπουλήσει τη χώρα έχει ταυτιστεί με το ξένο έχει κάνει στρατηγική επιλογή και την εκποίηση της χώρας και παίζει μαζί με τα γερμανικά, αμερικανικά ή οτιδήποτε άλλα συμφέροντα mm -hmm. και, και πραγματικά κυκλώματα εδώ υπάρχει όμως και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας και ο μεσαίος και ο μικρός ο οποίος εξαρτάται από την αισθρωτική αγορά και επειδή συντρίβεται η αισθρωτική αγορά το μεγάλο μονοπωλιακό και κυρίως το πολυεθνικό κεφαλαίο δεν τον ενδιαφέρει η εσωτερική αγορά. Τον ενδιαφέρουν οι εξαγωγές. Γι' αυτό και μας λέει. Τι μπορώ να εξάγω. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται μέσα στην εσωτερική αγορά. Εντάξει. Αυτός όμως ο επιχειρηματίας που συνδέεται με την εσωτερική αγορά συντρίβεται, εξαφανίζεται, όχι προλεταλειοποιείται. Εξαφανίζεται. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι των επιχειρηματιών που είναι... Το μη μονοπωλιακό κομμάτι σας αστικής τάξη, να το πούμε έτσι, σε γλώσσα εγχειριδίου κυρία Παπαρίγα, μπάς και καταλάβει τίποτα, ντουκ ντουκ αν κατοικεί, okay. Κανένα εκεί μέσα, έστω και σε μέγεθος φακής, λοιπόν, προφανώς στρέφεται προς τη δραχνή, δηλαδή σαν μια προσπάθεια αναβίωσης και στάθηση δική του. Από πού και πού αυτό δεν είναι σύμμαχος με τον λαό. Όποιος στρέφεται ενάντια σε αυτά τα στρώματα στρέφεται ενάντια σε αυτά τα στρώματα γιατί υποστηρίζει τα μονοπολιακά στρώματα. Υποστηρίζει τον κύριο αυτόν της Χαλιβουργίας που έκανε απεργία δίθεν το κουκουέ για να οδηγήσει σε απόγνωση τους εργάτες με στιμενο τρόπο μόνο την εποχή ακριβώς που ο κύριος αυτός δεν χρειαζόταν τη χαλιβουργία του όταν έπεφταν οι δουλειές μέσα στη δουλειά και έτσι του εξασφάλισε το χαμηλό κόστος το να μην πληρώνει δηλαδή οι η λεγόμενη επανεστατική επεργία επανεστατικής γυμναστικής του ΚΚΕ. Πόσα πήρε από αυτόν τον επαεπιχειρηματία είναι ένα ζήτημα, θα το ανακαλύψουμε στην πορεία. Λοιπόν, φυσικά τίποτα δεν γίνεται και εγώ ρωτάω, αυτός ο που επιθυμεί. Γιατί είναι διαφορετικό από το λαό. Γιατί να μην ο λαός μαζί του. Αυτός μπορεί να ηγηθεί μιας στροφής προς το εθνικό νόμισμα και να συγκρότησε της χώρας. Όχι δεν μπορεί. Φυσικά και θέση δεν μπορεί. Αυτός ελπίζει να κάνουν κάτι τα εργαζόμενα στρώματα. Το λαό μπά και αυτός μπορεί να επιβιώσει, να... Μπορεί να επιβιώσει. Να βρει... ξέρει ότι συνθλίβεται. Εκτός από ένα μικρό κομμάτι του, το οποίο είναι, δουλεύει υπεργολαβικά για τα πολύ ισχυρά επιχειρηματικά κυκλώματα, κυρίω στο εξωτερικό, όλοι οι πόλοιοι ξέρουν ότι έχουν πεθάνει. Αυτοί λοιπόν μία ελπίδα έχουν. Να ξεσηκωθεί ο λαός, να αλλάξει ρότα η χώρα μπά και μπορέσουν να επιβιώσουν και αυτοί. Γιατί είναι κακό να επιβιώσουν αυτοί. Γιατί. Γιατί βάζεις το ίδιο καζάνι, το μικρό αστό, με το μέγαλο αστό, για να υποστηρίξεις το μέγαλο αστό, γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν, είναι... δεν ξέρω πόσο βλάκα, συγγνώμη για την έκταση, αλλά πρέπει να σε για... για να είσαι οπαδώσεις κυρίας Μαπαρήρας σήμερα. Δηλαδή, τι ευνούχισμό πρέπει να έχεις υποστηρίσει. Γι' αυτό και όπως λέγαμε κάτι ομοειδεάτες μου φίλες μου, που είναι ακόμη yeah. σε αυτό το yeah. απόκομμα, γιατί δεν είναι πλέον το κόμμα που γνωρίζει ιστορικά. Λοιπόν. Και δεν έχει να κάνει με τα λέει, Δεν είμαστε κόμμα. Δεν είμαστε πλέον κόμμα. Είμαστε παραθρησκευτική οργάνωση. Και η σύνδεση των μελών και οπαδών του είναι συναισθηματική και θρησκευτική. Δεν έχει καμία λογική, δεν έχει καμία πολιτική επιφάνεια ή ιδεολογική mm -hmm. επιφάνεια. Mm -hmm. Έχει θρησκευτική σχέση. Είτε βλέπει ένωση θεολόγων ω είτε βλέπει. Ένωση μελών το κουκουέ mm. είναι το ίδιο και το αυτό mm. απλά αυτό είναι, σωστό, είναι το ακριβώς είναι το σωστός, ίδιο πράγμα ναι. γι' αυτό και όλας yeah. ο κόσμος που πηγαίνει εκεί που ο κόσμος, από ακόμη και αυτός που καταφεύγει στα μπλοκ του, του πράμε, mm -hmm. έτσι, δεν πηγαίνει δεν είναι δεν κα, κα, ούτε καν κουκουέ mm -hmm. ο πίσω από αυτός Σωστά. Δηλαδή φοβισμένο κόσμος, το, το πιο φοβισμένο κομμάτι από εκείνο τον κόσμο που κατεβαίνει κάτω. Το πιο φοβισμένο. Μα νομίζω λοιπόν... ότι είναι τραγικό να παίρνει εύσημα από το Βορρίδη και το Γεωργιάδη, δηλαδή, λοιπόν, όταν τελειώνει μια τράπη. πορεία. Εγώ σου λέω για την πορεία. Όχι, το... όχι μόνο και, αυτό. Και στην, όχι για την ομιλία σου αυτό. βέβαια και την παρουσία σου στη Βουλή. Αυτό δεν σε κάνει να αναρωτιέσαι. μόνο εσαι. αυτό. Ο, ο μέγιστος οικονομικός δολοφόνος εκπρόσωπος των πιο ισχυρών επιχειρηματικών και οικονομικών κυκλωμάτων της χώρας αυτό που καταγγέλει η yeah. κυρία Παπαρία ως μονοπόλια ο κύριος Στουρνάρας της έδωσε εύσημα από το, από το έδρανο της Βουλής. Yeah, oh yeah. Λέει βεβαίως είσαι συνεπής λέει είσαστε συνεπείς λες αυτό που λέτε. Διαφωνώ μαζί αλλά συνεπείς και θα ήθελα να το συζητήσουμε. Ναι γιατί δεν πάει στο πρωινό καφέ της κυρία Παπαρία. Να το συζητήσουν μαζί. Ε, και Μαρξίζες Λενιστής είναι γεωργός. Κύριε και τώρα στο η Δημάρε κλονίζεται και τα λοιπά θέλω να πω έχει απώλειες με τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση ε, το Πασόκ διαλύεται σου λέει οκ okay, έχουμε το, το κουκουέ έτοιμο <laughs> <laughs> <laughs> <Θέλουμε> <laughs> όλα τα είναι έτοιμο <laughs> Εγώ θέλω να σου Κοίτα πω, ξανά, πω ξανά, το εξή πάντω στις τελευταίε τεσ... <laughs> όλες ήταν τέσσερις μέρες γιατί χθε ήταν η αρχηγή ήταν η... αλλά επί τέσσερις μέρες μιλούσαν πάρα βουλευτέ. Ε, πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνε, ψηφοφοροί ανεξαρτητού τοποθέτηση πρέπει να κάνουν το εξή. Να πάρουν. Έστω τι περιοχή του του βουλευτέ, βρε παιδί μου, που του έχουν ψηφίσει. Έτσι ο καθένα από την περιφερεια του, να ακούσει την τοποθέτησή του στη Βουλή στην πιο ε, σημαντική στιγμή τη χρονιά. Δεν υπάρχει ναι, κάτι άλλο. Ναι, έχει σημασία. Έχει, λοιπόν, δηλαδή να καταλάβει τι ψηφίζει ο, ο, ο κόσμο. Ναι, Ποιου ψηφίζει γιατί μπορούσαμε να πούμε χιλιάδε πράγματα λοιπόν. Ποιος ψηφίζει ειδικά στο αντιμιμονιακό χώρο ναι. που καλείται να και, όλο αυτό το και, και να από κάποιες πράγματα. δυνάμεις του εξωτερικού και ξένες πρεσβείες ενισχύεται αυτή τη στιγμή προκειμένου να αναλάβει την καυτή πατάτα. Ναι. Λοιπόν, καλό είναι να ξέρουμε ποιους πάμε και ψηφίζουμε γιατί μην βρεθούμε ξανά, κόψω χέρι, γιατί δηλαδή θα είναι τελευταία φορά. Η τελευταία φορά. Λοιπόν, με την έννοια ότι δεν έχουμε περιθώρια ούτε στο λαό ούτε χώρα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε επίση ότι πέρα από την κυρία Παπαρία που ήταν α, το φω των ματιών του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Βορύδη και επενέθηκε τόσο πολύ από το μαρξιστή-Λενινιστή στον Άρα, δεν το λέω χαρι... χαριτολογώντα, αυτό ο άνθρωπο έτσι δήλωνε στι αρχέ δεκαετέ του 1990. Mm. Έτσι δήλωνε. Και αυτό το... το ηλίθιο του αυτιστικού, του Μόγκολου, που στην κυρία παπαρία από το βήμα της Βουλής, θα πρεπει αν μη τι άλλο κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα που, ξέρω, που τους ξέρω παλιά και είναι βουλευτές σήμερα του ΚΚΕ, και που ξέρω και την αντιμότητά τους και την αφοσίωσή τους και την πορεία τους, που είναι αμεμπτή, να, δημι... να τους είχε δημιουργήσει εμετό. Ικανό να τις σηκώσουν και να τις στείλουν από εκεί που ήρθε αυτή αυτο... μπασμένο... την μπασμένη φακή. Αλλά τέλο πάντων ρε παιδιά, έλεος, τι κόμμα έχετε φτιάξει. Τι, τι πράγμα είναι αυτό. Υπάρχει χειρότερη ταπείνωση από, αυτή, από αυτό το πράγμα. Να υιοθετεί την επιχειρηματολογία σαν αρά. Yeah. Δηλαδή την άλλη, την, την άλλη φορά αν έρθει στη Χρυσή, η Χρυσή Αυγή στην κυβέρνηση προκειμένου εσεί να είστε στο κοινοβούλιο και να το παίζετε νομοταγή αντιπολίτευση θα υιοθετήσετε τα θέματα την επιχειρηματολογία τη Χρυσή Αυγή. Πού το πάτε ρε παιδιά. Τι είσαστε εσείς Λοιπόν πέρα από αυτό Βέβαια άλλο μεγάλο Τερατόργημα Είναι αυτό που άκουσα mm. Από τον κύριο Καμένο που πρότεινε mm -hmm. Να πάμε σε δολάριο ε, Δεν Τις θυμάσαι πως το συναλλαγές. είχα πει και μέσα Το λοιπόν, πει πει πει μέσα πανέλα, την εβδομάδα ναι. Πολλές φορές λοιπόν, Ελπίζω να λέει πράγματα Που δεν καταλαβαίνει ούτε ξέρει ε, Πως γίνεται αυτό ο αρχηγός κόμματος Βεσί Δημήτρη μου Α εννοώ, είναι συνήθες Λέστε, κύριε Παπαρίγκα. Είναι σύνθης. Ναι. Δες τον κύριο Σαμάρα, ναι. ό,τι ναι. του κατέβει στην κεφάλαια λέει. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Στουρνάρας, παρεμπληπτόντος. Κύριε Στουρνάρα μου, λοιπόν, και μετά λέω, λέω «Μπορείτε να μας πείτε μια χώρα που έκανε μονομερή, διαγρα... μονομερή διαγραφή χρέου και υπέστησε, υπέστη καθίζεσαι η οικονομία της, όπως ισχυρεστεί το δήμα της Βουλής». Mm. Μία. Όχι πολλές, μία. Γιατί εγώ μπορώ να αναφέρω 286 περιπτώσεις, 132 χωρών που έκαναν αδιάθερος χρέους, προχώρησαν στην πολιτική που εσείς κάνετε και συντρίβηκαν και συντρίβησαν συνολικά. Εσείς, μία περίπτωση, κράτος που έκανε μονομερή διαγράφη χρέους, μερική ολικοί, δεν αναφέρουμε, μερική ολική. και να υπέστη καθίζηση το βιωτικό επίπεδο και η οικονομία του. Μεγαλύτερη, τουλάχιστον μεγαλύτερη, από ό,τι ήταν πριν την πείνα, με την εφαρμογή των προγραμμάτων πληρωμή των δανείων. Μία, ένα παράδειγμα. Γιατί δεν σηκώθηκε κανένα να το ζητήσει αυτό το παράδειγμα. Άγιε. Yeah. Η δεν Κυρία Παπαρία, σχολιάζω με το ΣΥΡΙΖΑ. Α, ε, αυτό φρονά, αυτό α, είναι το, το μεγάλο καημό. Ο κύριο Αμάρα επίση με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποστολή. Οι αποστολίτε είναι πάση θυσία να διασπαστεί ο λαό. Να, μη, να χωριστεί σε ροζουλή και, κουκ, και, και κουκκινό <σχεδά> Λοιπόν, εντάξει, το καταλάβαμε. Ποιο είναι η αποστολή σα, ποιο σα πληρώνει και για ποιο λόγο είστε στην πουλή. Το καταλάβαμε αυτό το πράγμα. Ελπίζω να το κατάλαβε και, και ο πιο <σχεδά> ηλίθιο ο παδό σα. Ελπίζω. Για να μην σα ξαναβάλει στην πουλή. Ξεκαθάρισε αυτό που Γιατί το αξίζει <σχεδά> αυτό. Να μην το ξεχάσουμε, γιατί πολλοί κόσμοι το άκουσαν, αυτή την πρόταση του καμένου με το δολάριο. Λοιπόν, καταρχήν, η επίστολη. Δεν είναι για όσο είσαι στο ευρώ ναι. το να κάνεις συναλλαγές στο, στο δολάριο σημαίνει ότι φορτώνεσαι σε κόστος γιατί η διαφορά ναι. η συναλλακτική διαφορά είναι μεγάλη το 1 και 22 1 και 23 που κυμαίνεται αυτή τη στιγμή το δολάριο το δολάριο σε σχέση με το ευρώ είναι μεγάλη τώρα μετατροπή σημαίνει πρόσθετο εισαγόμενο πληθωρισμό αυτό είναι το στοιχείο ναι. δεύτερο δεν μπορείς να το κάνεις όσο είσαι στο ευρώ και να ήθελες δεν το κάνεις Ακόμα δηλαδή και σε καλέ καταστάσει, χωρί μνημόνια θέλω να πω, ναι. οι τρόικε να σε οδηγήσουν. Έχει πρόσθετο Δεν μπορεί λοιπόν, ακόμα και να είσαι μια ανθυρή οικονομία μέσα στο ευρώ, Αχήνως... δεν μπορεί ε, να λειτουργήσει έτσι. Πολύ φοβάμαι όμω ότι ο κ. Καμένο, κάποιοι που του σφίριξε, την πρόταση των Αμερικανών που φαίνεται να την προωθούν πολύ έντονα, mm -hmm. το δέσιμο δηλαδή με το δολάριο το, των χωρών του Νότου, με πρώτη την Ελλάδα, που δεν αντέχουν μέσα στο ευρώ και πως θα γίνει και αν αυτό? γίνει αυτό η Αργυντινή θα πιάσει θα μοιάζει παιδική χαρά δηλαδή κάτσε, να μην έχουμε ευρώ πως μπορεί να γίνει αυτό να γίνει θα κρατήσουν θα κρατήσουν ε, τα χρέη τα δάνεια ιδιωτικά ναι. και δημόσια σε σκληρό ευρώ για να μην πάθουν λακτάρα. Ναι, οι, οι τράπεζες και μετά να εισάγουν ένα άλλο νομισμά το οποίο θα κάνει πέγγ Δηλαδή δέσιμο ε, σταθερής οτιμίας με το δολάριο. Εμείς την καθημερινότητά μας θα χρησιμοποιούμε το δολάριο... όχι θα σας εξηγήσω. ένα εγ... εναλλακτικό συνέστημα το ευρωδολάριο ή το δολάριο δαχμήν. ό,τι πάντως, πάντως το... δεν θα είναι ευρώ ούτε το δολάριο. Οποίο θα κλειδώσει με το δολάριο. Μ... Α, θα είναι με την ισοτιμία του δολαρίου. Έτσι, λοιπόν. Αλλά τα χρήματα τι θα γίνουν στο ευρώ. Ναι. Έτσι τι γίνεται. Αυτό είναι σχιζοφρένεια. Όχι δεν είναι σχιζοφρένεια. Πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Ναι. Αυτό το πράγμα έχει μια λογική. Με τη λογική πια. Ναι. Ότι από τη μια θα έχεις υποτιμήσιμο νόμισμα. Ναι. Γιατί το δολάριο είναι χαμηλής πτήσης ναι. νόμισμα σε σχέση με το ευρώ. Και άρα τη διαφορά θα, είναι υποτιμήσιμο. Θα, είναι, θα έχει υποτιμηθεί το νόμισμα που θα κινείται μέσα στη χώρα. Και ταυτόχρονα θα συγκρατεί και τον πληθωρισμό δεν θα εκτινάσει τον πληθωρισμό mm. θα τον κρατάει σε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα είναι ας πούμε πληθωρισμός αλλά Τούρκα mm. καταλαβαίνεις; αυτή είναι η λογική αυτή είναι η λογική από την άλλη μεριά όμως mm. αυτό το, το, το, το νόμισμα θα είναι για τον εργαζόμενο ή ο ενταφιασμός του Εντάξει; Γιατί θα έχει διπλή πίεση και την εξωτερική υποτίμηση και την εσωτερική υποτίμηση. Δεν θα φτάνει που θα το μειώνουν το μεροκάματο. Mm -hmm. Για λόγους ανταγωνιστικότητας θα μειώνεται ακόμη περισσότερο από τις χαμηλές πίσεις του δολαρίου και τις διαφορές με το ευρώ. Αυτό είναι πολύ πιθανό να εφαρμοστεί. Από ό,τι φαίνεται οι Αμερικανοί προωθούν μια ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη για τη ρύθμιση του ευρωπαϊκού χρέους. Το έχουν καταθέσει ήδη mm -hmm. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το συζητάνε με το δολάριο. Από αυτό κερδίζουν και οι δύο, Αμερική και Βεβαίως. Γερμανία. Βεβαίως. Γιατί μου λες ότι τα χρέη θα είναι σε ευρώ. Βεβαίω. Οι αλλά ταυτόχρονα όμω οι οικονομίε. Αλλά παίζει το δολάριο, θα είναι κλειδωμένε οι οικονομίε του ευρωζώνη, ορισμένε από αυτέ, mm. θα είναι κλειδωμένε το δολάριο. Άρα παίζει μεγάλο ρόλο, θα παίξει σημαντικό ρόλο και το δολάριο σε αυτήν την οικονομία. Και μετά με την εξέλιξη το πώ θα έρθουν ανάλογα με το τι γίνεται. Τώρα, γι' αυτό φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, Μπορεί να μην εκφράζει το λόμπι της δραχμής, αλλά εκφράζει το λόμπι του δολαρίου σίγουρα. Και από ό,τι φαίνεται εκεί θέλει να προσχωρήσει και ο κύριος Καμένος. Τώρα, από άγνοια, από ανοησία, από σκοπιμότητα, δεν ξέρω. Ας το, το εξηγήσουν ναι. οι άνθρωποι που είναι στο κόμμα Και που τέλος πάντων ξέρω, mm -hmm. και αυτό το ξέρω σίγουρα, mm -hmm. ότι δεν έχουν τέτοια σιλή... άχυρα στο μυαλό τους. Mm -hmm. Λοιπόν, α το εξηγήσουν και α πάρουν τα μέτρα προ στο αγύτερο δυνατό πριν βρεθούμε μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Έτσι αλλιώ, γι' αυτό άλλωστε και ο Τσίπρα, αν, αν έχει προσέξει, μιλάει συνεχώ για ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη για το ευρωπαϊκό χρέο. Αυτό δεν είναι πρόταση ούτε του Ολάντ ούτε τη Μέρκελ. Είναι των Αμερικανών. Ναι. Και αυτοί το προέδουν. Και τέτοια συνδιάσκεψη δεν είναι πρώτη φορά που έχει γίνει. Έχει γίνει και στη Λοζάνη το 1932. Mm -hmm. Την προκάλεσε ο Hoover. <laughs> και με αυτόν τον τρόπο. Μπόρεσαν οι Αμερικανοί σβήνοντας ένα μεγάλο κομμάτι των πολεμικών υποχρεώσεων για τη Γερμανία των πολεμικών χρεών που τους τα ξαναφόρτωσαν με το 1953 στο Λονδίνο μετά το οποίο το και ο Τσίπρας αυτό mm -hmm. δηλαδή έλεος mm -hmm. λοιπόν μπόρεσαν και με το σχέδιο Young μπήκανε στη γερμανική οικονομία και στήριξαν την άνοδο του ναζισμού και τον μεγαλόν μονοπολιακό καρτέλ Υποστήριξαν τον ναζισμό και χρηματοδότησαν τον ναζισμό στη Γερμανία. Mm -hmm. Το ίδιο κάνει και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Γιατί? Γιατί τότε οι ΗΠΑ ήταν ο δανειστή τη Ιφιλίου. Mm -hmm. Όλοι οι άλλοι χρωστάχναν στι ΗΠΑ. Mm -hmm. mm -hmm. Και με αυτή τη ρύθμιση των χρεών μπόρεσε και εισέβαλε ω ένα βαθμό στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το ίδιο κάνει και τώρα. Προσπαθεί να το ρυθμίσει. Γιατί, Γιατί εδώ δεν μπορεί να τη ρυθμίσει η Ευρωζώνη επειδή ακριβώ έχει τόσο mm -hmm. ρυθμίσει ούτε να κάνει βιώσιμο κανένα χρέος συμπεριλαμβανωμένο και της Γερμανίας λοιπόν τώρα μπαίνουν οι Αμερικανοί λέγοντας ότι κοίταξε να δεις κάτι εγώ μπορώ να σε βοηθήσω να το κάνεις βιώσιμο κολοκύθια μπορεί να το κάνει Καλά, βιώσιμο Απλά... κάνει ρύθμιση για να μπουκάρει μέσα και να ελέγξει την επιτυχία είναι... της Ευρώπης Απλά της είναι βάζω γερά το πόδι μου στην Ευρώπη Άμπρα. και είναι και μία λύση που τα βρίσκει και η Γερμανία με την Αμερική Άμπρα. έτσι δεν είναι και μοιράζονται Όχι, τώρα το ξέρω, παιχνίδι η σπονσάρουν άλλη λύση. σποσάρουν να πάρει στα χέρια του ένα μέρος του χρέους. Τα 83 με 84 ή 86, αν θυμάμαι καλά δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, πάντως αυτής της τάξης με μέγεθος είναι. Mm. Δισεκατομμύρια ευρώ που είναι ακόμη σε ιδιώτιες επενδυτές από το συνολικό χρέος των 360 περίπου δισεκατομμυρίων που είναι αυτή τη στιγμή το δημόσιο χρέος της χώρας ή που θα είναι μέχρι το 31-12-2012 αυτά να τα απορροφήσει να τα αγοράσει στη δευτερογενή το Ευρωπαϊ... ευρωπαϊκό μηχανισμό Στήριξης με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί θα γίνει ένα κούρεμα επιπλέον κούρεμα okay. του uh, δημόσιου χώρου τη χώρας και εμείς σαν Ελλάδα θα ανήκουμε δικαιωματικά ως ιδιοκτησία πλέον στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ποιος είναι πρόεδρος του Κλάους Ρένγλινγκ Ποιο είναι αυτός πράκτορα των Γερμανών από πολύ παλιά ειδικό στι ρυθμίσει τέτοιου χρέου και μάλιστα είναι αυτό που χρεοκόψε με τέτοια αναδιάθρωση στι Φιλιππίνε προ όφελο των γερμανικών συμφερόντων που τελικά του εξώθησαν οι Αμερικανοί, του πέταξαν έξω από τι mm -hmm, mm -hmm. με τι, με πραξικόπημα. Με κλασικό τρόπο. Κάνανε άλλη οικονομική διείσδυση, πάνε οι Αμερικανοί και κάνανε πραξικόπημα. Πολιτικό δηλαδή. Mm -hmm. Πολιτικό πραξικόπημα και τελειώσαν αυτή είναι μάλλον φαίνεται, αυτά τα δύο σχέδια υπάρχουν για την α, αντιμετώπιση του ζητήματος του, με, του μεγάλου προβλήματος χρηματοδότησης του Πιστεύεις ότι έχει σχέση αυτό το παιχνίδι, επειδή τώρα υπά... έχουμε και την εκλογή Ομπάμα... Κατά την προεκλογική περίοδο δεν μπορούσε να παίχθει αυτό το παιχνίδι τη διαπραγμάτευση Αμερική, έτσι. Λοιπόν, ε, έχει σχέση με την καθυστέρηση τη εκταμείευση τη δόση για την Βεβαίως. Ελλάδα. Σαφώ. Δηλαδή, αφού είμαστε σε διαπραγμάτευση δύο μεγάλε δυνάμει, Ευρώπη, Γερμανία μάλλον με Ουάσιγκτον, και βλέπουμε πώ θα τοποθετηθεί τώρα ξανά Ομπάμα και πώ θα τεθούν όλα τα ζητήματα και πού ίσω να καταλήξουμε, γι' αυτό δεν δίνουμε και τη δόση στην Ελλάδα. Ακριβώς. Γιατί αν είναι, πούμε, σε ένα μήνα. Να βγει μία άλλη, άλλη λύση γιατί να έχουμε δώσει τα 31 δι. Ακριβώς υπάρχει μία άλλη πλευρά. Η καθυστέρηση δημιουργεί κατάσταση πανικού αγορέ. Ναι. Άρα σπρώχνει την τιμή των ελληνικών ομολόγων, των διαθέσιμων ελληνικών ομολόγων ακόμη πιο χαμηλά. Άρα ναι. η δυνατότητα να υπάρξει μία τέτοια λύση αφού απορρόφηση των διαθέσιμων ελληνικού ρομολόγων στη δευτερογενή αγορά από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στηρίξης θα στοιχήσει λιγότερο. Άρα είμαι δηλαδή, και δηλαδή, το μέρος που για να το δεις. Δηλαδή ναι, αν, <laughs> αν ας πούμε πες ας πούμε, ότι είναι 84 περίπου δισεκατομμύρια yeah. διαθέσιμα yeah, yeah. έτσι. λοιπόν εάν τώρα καταλήξει ας πούμε στα 10 cents στο ευρώ mm -hmm. καταλαβαίνεις ότι για να τα πάρει αυτά το ευρωπαϊκό ταμείο χρειάζεται να διαθέσει περίπου 8 δισεκατομμύρια. 8 δισεκατομμύρια για να πάρει ομόλογα αξία 84 δισεκατομμύριων. Λοιπόν, αυτά τα 8 δισεκατομμύρια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο δεν είναι τίποτα άλλο παρά τρει εκδόσει ομολόγων του. Έχει κάνει ήδη τη μία. Νομίζω ότι τώρα, σήμερα ή αύριο κάνει τη δεύτερη. Και θα προχωρήσει την άλλη εβδομάδα σε τρίτη. Έχοντα λοιπόν τη ρευστότητα, λύνει το πρόβλημα. Θα σου εμφανιστεί κιόλα ότι εγώ σου χρέω, σου κόβω και τα 80 δισεκατομμύρια επιπλέον, άρα σου δημιουργώ ένα περιθώριο ας πούμε ανάσας αλλά το αντάλλαγμα θα είναι αυτό ότι πλέον η Ελλάδα ως εδαφική επικράτεια ως κράτος θα ανήκει στο ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης η Ιδιοκτησιακά θα Ναι. Λοιπόν ε, πάμε να πάρουμε μια ανάσα γιατί έχουμε πολλά να πούμε όταν θα επιστρέψουμε όπως να πούμε ότι ήδη άρχισαν τα όργανα στους δήμους έτσι με την ιστορία αυτή που έχουμε αναδείξει που στι τέσσερι μέρε που συζητεί ο προπολογισμό ούτε καν αυτό δεν ανάδειξαν. Ήδη σήμερα σε πολλού Δήμου υπάρχουν έφτακτε συνεδριάσει για το πώ θα αντιμετωπίσουν το μνημόνιο, το, το μνημόνιο 3. Ας... Έτσι υπάρχει ένα συναγερμό και για του υπαλλήλου που είναι προ απόλυση ε... αλλά και για το θέμα το οικονομικό. Σωστό. Έτσι, εγώ απλά... Που είναι ε... τεράστιο. Έχω ένα ερώτημα, ρε, παιδιά. Δεν είναι αυτό το ερώτημα που μου βάλανε και πάρα πολύ στενόντά μου κάποια μηνύματα. Τι νόημα έχει η Δηλαδή θέλω να πω το εξή μην, μην παρσίρει τον no, okay. αυτό το έχουμε αναδείξει βέβαια εμεί ναι. την εκπομπή, όταν είναι όταν έχεις κάποιον ο οποίο θέλει να λειτουργήσει για να βγάλει κέρδο mm. ή για τους δικούς του δικού του λόγου να έχει σε εύρυθμη λειτουργία τη μηχανή προκειμένου να α πούμε για την εξουσία και όλα αυτά τα πράγματα η απεργία έχει κάθε νόημα σταματά τον φρενάρεις και τον εκπιάζεις σωστά mm. όταν έχεις εργοδότες που λαττούν τις επιχειρήσει του και τα μαζεύουν και φεύγουν. Και κράτος όπου έχει μια πολιτικό σύστημα που σκοπίμως διαλύει το κράτος αυτό που λέμε σύστημα υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για τον πολίτη, τα διαλύει όλα και με σύστημα. Τι νόημα έχει να κάνει σε περιγεία. Επιταχύνεις τη διάλυση. διάλυση. Βοηθάς αυτόν που υποτίθεται τη mm. Άρα πρέπει να αλλάξουμε νοοτοπία. Αυτό που κάνει η ΠΟΕΟΤΑ που διάβασα τώρα να, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. από τα το, από το ΔΕΛΤΕ που αναστέλει τη λειτουργία των γραφείων προσωπικών. Έτσι μπράβο. πρέπει να βρούμε τρόπου δηλαδή που να είναι έξυπνοι τρόποι, Βέβαι έξυπνοι τρόποι. να χτυπά την καρδιά το θηρίο εκεί δηλαδή που τον πονάει uh -huh. το να του πει εγώ α πούμε κλείνω στο αμαξοστάσιο uh -huh. τα μέσα μαζική μεταφορά είναι ό,τι το συμφέρει. Αυτό θέλει. Να το φορτώσει χρέη όλο το σύστημα να διαλυθεί και να τον κάνει πάρει κοψοχρονιά ο φιλαράκος ναι, ο λέει ναι, ναι, και το άλλο θα του ξεπουλήματος. το, Άμα, το είναι πιο εύκολα. Το, το ίδιο με τη δημόσια ο διοίκηση. Άλλο. Είναι δυνατόν η ΑΔΕΔΗ να λέει πάμε σε απεργία. Όχι φίλοι μου. Κλείστε τα κομβικά... Κα, κα, κλείστε τους γνωστοτικούς κόμβους λειτουργίας της δημόσια διοίκησης που είναι εκείνα που στρέφονται ενάντια στον πολίτη. Mm -hmm. Όπως είναι για παράδειγμα οι πρακτικοί μηχανισμοί. Mm -hmm. Κλείστε δεν εισπράττουν οι εφορίες, τελειώσαμε δεν εκδίδουν εντάλματα, τελειώσαμε δεν... τέτοια πράγματα yeah. να ανακουφιστεί ο κόσμος, εκεί ναι αυτή είναι η σύγχρονη μέθοδο. Ή ξέρω εγώ παίρνω στα χέρια μου Αντίσταση. το γενικό λογιστήριο του κράτους και βγάζω δημοσιοποιώ στοιχεία. Γιατί χρειάζονται οι ανώνυμου να κάνουν hacking για να μάθουμε α πούμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 15 νέα, νέα SWAP που έχουν κάνει κυβερνήσει ανάμεσά τους και η υπηρεσιακή του κύριου παράξενο, πικραμένου, βολεμένου, ναι. πώ το λένε αυτόν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε θέλω να πω δηλαδή ότι τι, αυτό το πράγμα γιατί δεν το κάνουν. Ότι πρέπει να πάμε σε νέες και και κάποτε και βεβαίω επειδή ξέρω ότι οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι σε μεγάλο βαθμό να το κάνουμε, mm. να το κάνουμε το βήμα. Μα αφή. το ζητάνε κιόλα. Το βλέπουμε στι πόλει μας. Ναι, όχι, το βλέπω και όταν πιάνω μας ναι, το συζητάμε όλοι οι εργαζόμενοι. Ε, δεν εντάξει, μην φοβόσαστε του συνδικαλιστέ σα. Στέλτε του από εκεί που ήρθανε. Στου καζοφίστε σα εξασφαλίζουν τώρα. Τίποτα δεν σα εξασφαλίζουν. Όχι, τώρα πια νομίζω ότι είναι σημείο 0. Στέλτε του από εκεί που ήρθανε και με συνελεύσει στου χώρου δουλειά πάτε αποφάσει μόνοι σα. Μην πει μόνο το τώρα να κινηθεί ο συνδικαλιστής που το ένα πόδι βρωμάει το άλλο δεν έχει κάλτσα και άρα δεν έχει εξοπλισμός. σε 10 κυκλώματα διαπλοκές και, και το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να γεπραγματεύει για την πάτη του. Λοιπόν, αλλιώς... ...πάμε για θάνατο. Αυτό το πράγμα καταλαβαίνουμε ότι καταργήσανε με το πολυνομοσχέδιο το 1 τρίτο των οργανικών θέσεων στο δημόσιο τομέα. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και τώρα παίζουνε. Ξέρεις μαγιά, κατήρρυσα τη θέση σου, αλλά εσύ... Δεν θα σε απολύσω εσένα επειδή είσαι όμορφος, είσαι καλό παιδί με ψηφίσμα. Ναι, ναι, θα είναι. Το είπε ο ναι, και ναι. τώρα αρχίζει είπαμε ο εκδιασμός. Ο κύριος Μανιτάκης είναι, είναι προφανές. Το είπε διότι ξέρετε ως, ως λάτρες του νόμου ε, ε, θέλει α πούμε να είναι κοινωνικά δίκαιος. Να. Βεβαίως δεν παίζει κανένα ρολό το ότι απειλήθηκε με εισβολή στο γραφείο του και άγριο ξυλοδαρμό από εάν τυχόν και βάλει σε, σε εφαρμογή τη λίστα πωλήσεων που είχε συντάξει ο ίδιος αυτό δεν παίζει κανένα ρολό, όχι προς Θεού μη συνδέεται το ένα μετάλλο καμία σχέση το ένα μετάλλο λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι εκεί που υπάρχουν και που λειτουργεί μια κατάργηση οργανικών θέσεων και μετά η διαχείριση με πολιτικά κριτήρια ή άλλα κριτήρια σκομμότητας του εργασιακού δυναμικού mm -hmm. να καταλάβετε ότι από αυτές τις εργασικές χώρες δεν πρόκειται ποτέ να λειτρωθεί από την αδράνεια, την κακομυριά και το φόβο που το έχουν εσταλάξει ο στόχο είναι να διαλύσουν όλα να μην υπάρχει τίποτα γι' αυτό λέμε μη φοβόσαστε παιδιά δηλαδή τι έχουμε να χάσουμε, αστρα, τι Οι έχουμε πια, να χάσουμε Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο Και ο τελευταίο ε, ε, το έχει αντιληφθεί Με αυτό και όλα στο τελευταίο Το ότι σήμερα την περιμένουμε το Eurogroup Μια πολιτική δηλώση στήριξη Ούτε καν τη δόση δεν έχουμε να χάσουμε ε, ενώ και σε αυτού που έχουν μείνει κολλημένοι είναι, Ότι θα μπαίναμε τη δόση Ναι δεν είναι λοιπόν, θέμα Πάμε να ακούσουμε να, να πάρουμε μια μουσική ανάσα Και να επιστρέψουμε Ένα ερώτημα κέριο Με ποια πλευρά είναι ο καθένας μας σήμερα. Ένα ερώτημα όμως που τέθηκε έτσι όπως το λέει το τραγούδι πριν από πολλά χρόνια, η δεκαετία του 30 Δημήτρη, έτσι ένα τραγούδι ιστορικό από μια μεγάλη απεργία των Αμερικανών μεταλλορύχων, αν δεν κάνω λάθο, το 32-33 κάπου εκεί, στις αρχές του 30. ακούστηκε αυτό το τραγούδι, αλλά είναι ένα τραγούδι που το ακούμε σήμερα και νομίζω ότι <Το> είναι ένα ερώτημα που θέτεις και την εκπομπή. Είναι η στιγμή που πρέπει να πάρουμε θέση όλοι. Λοιπόν, εδώ εκπομπή ΑΕ, στι τις και εμείς μαζί σα, Γεωργία Βάστα, Δημήτρης Καζάκης. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσω SMS, γράφετε επαμ, κενό, το μήνυμά σας και αποστολής το 54344. Ε, πριν συνεχίσουμε, ε, έχουμε με αφορμή τον προϋπολογισμό και όλα όσα συμβαίνουν βέβαια, ε, θα δώσουμε το λόγο σε μια τηλεφωνική μας γραμμή και θα το δώσουμε με κάθε σεβασμό γιατί ίσως είναι ο μεγαλύτερος σε, έτσι, σε ηλικία κουρατής μας ε, είναι ο κύριος Ανακρέων Χατζιπούπουλας στη τηλεφωνική μας γραμμή καλό σας μεσημέρι καλό σας μεσημέρι, γεια σας τι κάνουμε καλά ξέρουμε γιατί βάζετε τραγούδι του 30 τότε εγώ ήμουν ήδη 40 χρόνων αφού το είμαι 95 ναι, ούτε να το είχαμε σκηνοτσι... συζητήσει, ή να το ξέραμε κύριε Χατζιμπόπουλα. Σα ευχαριστούμε καταρχά που μας προτιμάτε, μας ακούτε και μας ξαναπήρατε τηλέφωνο. Εντάξει, θα σου πω το τηλέφωνο εγώ τακτικά, έτσι σκέπτομαι, Αυτή <συσχε> να υπάρχουμε. Δηλαδή να υπάρχω εννοώ. Επικοινωνώ λοιπόν ξανά μαζί σας για να σας πω ότι μετά την ψήφιση των μέτρων με 153 ναι, α, α, είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Βέβαια. Επιτέλους, σοφίκαμε. Και από εδώ και πέρα η Ελλάδα σαν τρώει με χρυσά κουτάλια. Θα μας δοθούν τα δισεκατομμύρια που ζητάμε, θα μας δοθούν όλες οι βοήθειες, θα μας δοθούν όλες οι ηθικές στηρίξεις. Θα μας δοθεί και χρόνος. Ε, τώρα θα μου πεις να τον κάνω εγώ το χρόνο, 95 χρονών. Σοφήκαμε. Ε, τώρα βέβαια θα μου πείτε και αν μας δόθηκαν όλα αυτά, εμείς τι πήραμε. Και όταν λέω εμείς, ενώ οι, οι εργαζόμενοι. Οι μοχτούντες. τίποτα. Αντιθέτως μας κόβουν κι άλλα. Τώρα πώς γίνεται, συνέχεια να παίρνουμε βοήθεια και να μην φτάνει ποτέ σε εμάς, αλλά να μας κόβουν κι από πάνω, και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Μήπως θα έπρεπε την επόμενη φορά να μην πάρουμε βοήθεια, μπας και μας κάνουν καμιά άπτυση. Εγώ βέβαια δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά η κοινή λογική λέει πως όταν παίρνεις πρέπει να δίνεις και όχι να αλλά με αυτού που κυβερνούν υπάρχει λογική. Σοφήκαμε. Ίσως ακούγουμε αντιδραστικός. Ποιος? Εγώ, εγώ, ο εγώ που πάντα ήμουν φιλής, ηχος και νομοταγής. Αλλά αυτοί πάντα με τρελάνουν. Και θα με τρελάνουν, από αφού θέλουν με αυτά τα συστήματα να με σώσουν. Σοφήκαμε. Αμάν, όταν ακούω αυτή τη λέξη, ααα, αα, μου τη δίνει. Γιατί κάθε φορά που σώνομαι, Δε καλά εγώ είμαι 95, τα παιδιά, οι εικοσάριες, οι τριαντάριες, οι άνεργοι, όλοι αυτοί που απογοητευμένοι σώζονται χωρίς να σώζονται Με, με, με, με συγχωρείτε και που σήμερα δεν έχω κέφι για πλάκες, αλλά μια πλάκα πάνω στην καρδιά δεν μου το επιτρέπει. Μια πλάκα βαριά με 153 ναι. Και όλες αυτές οι μέρες, ε. Είπιζα να μην ξανακούσω πια τη λέξη Σοφήκαμε Και αν τολμήσουν να την ξαναπούν Τότε τσουβαλιάστε τους Εξαφανίστε τους Κάντε τους ό,τι θέλετε Και τότε ελάτε να μου πείτε Σοφήκαμε Α, Αυτά Να είστε καλά κύριε Χατζεπομπολαή Στα γλυκόπικρο σήμερα Ε είμαι λιγάκι ε, Φάνηκε ε. Νομι... Να σε καλά κι εσύ Θα σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση Γεια σας. Λοιπόν, μετά από αυτή έτσι την ε, μικρή και γλυκόπικρη παρέμβαση, να αρθούμε... Ναι, να συνεχίσουμε έτσι το, τη συζήτηση Γιατί... γύρω από τα ζητήματα. Εγώ θέλω να, να δύο ζητήματα περιέσσεων mm -hmm. να πιάσουμε. Είπαμε για την κυρία Παπαρή και τον κύριο Καμένο. Ε, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν άλλος ένας καινολόγος. Mm -hmm. Δεν είπα πολύτως τίποτα. Ε, είναι η γνωστή φιλολογική κριτική του στυλ που καταλαβαίνει και η κουτσοβαγγέλανα που λέει ένας φίλος δεν λέει τίποτα περισσότερο ότι πραγματικά μας συντρίβουν χαίρομαι πολύ χαίρομαι πολύ με λένε κανα λοιπόν το θέμα είναι το εξή ότι αυτό το πράγμα εμένα με κνευρίζει εξαιρετικά δύο πράγματα με κνευρίζουν πρώτον η διεθνή συνδιάσκεψη που περιμένει ο Τσίριζα. από που την περιμένει Πώς θα έρθει προφανώς είπα, είπαμε ότι, ότι η μόνη πρόταση είναι του Ομπάμα. Είναι, είναι, το είναι μπορεί να είναι Αμερική. Με έχει προσχωρήσει σε αυτήν δεν ξέρω. Δεύτερον ρε Λεβέντε του ΣΥΡΙΖΑ που τα ξέρετε όλα γιατί έχετε επιστήμονες διεθνούς φήμης κ.ο.κ. Μπορείτε να μας πείτε ποια κρίση παγκόσμιου χρέου έχει λυθεί ποτέ με διεθνή συνδιάσκεψη. Προ όφελος των λαών και των κρατών. Mm -hmm. Γιατί προ όφελος του μεγάλου κεφαλαίου των τραπεζών και των μεγάλων ισχυρών δυνάμεων εγώ μπορώ να σας πω, αναφέρω πάρα πολλές θέλω να πω ότι πότε μια διεθνής συνδιάσκεψη οφέλησε. οποιοδήποτε βιβλίο κάνε, πάρετε το οποίο είναι στοιχειωδό έντιμο ως προς την προσέγγιση του ζητήματος θα σας πει ότι η αντιμετώπιση ενός χρέους προς το συμφέρον του οφηλέτη γίνεται μόνο μονομερός ως πράξη κυριαρχίας κράτους δεν υπάρχει άλλος τρόπος τα άλλα είναι είτε για φαντασιώσεις, επιστημόνων διεθνούς φήμεις, μη χαιρετήσω, και φυσικά από πολιτικές δυνάμεις οι οποίες δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Και να το πούμε παραπέρα, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τι είναι αυτό το περίφημο επιχείρημα ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική από την Τρόικα θα μας οδηγήσει στη δραχμή. Τι ακριβώς, πού το βλέπουν αυτό πράγμα. Εγώ το ξαναλέω. Αυτή είναι η πολιτική που έχει ανάγκη το ευρώ. Δηλαδή το ευρώ επειδή ακριβώς είναι νόμισμα σταθερής κυκλοφορίας έτσι, και υψηλής νομισματικής αξίας συγκριτικά με τα άλλα νομίσματα έτσι έχει σχεδιαστεί να παίζει θα πρέπει σε αυτό να προσαρμοστούν οι οικονομίες. Για να προσαρμοστούν οι οικονομίες πρέπει να ακολουθήσουν πολιτική εσωτερικής υποτίμηση. Πολύ μεγάλη εσωτερική υποτίμηση για χώρες με μεγάλα ελίματα, μικρότερη εσωτερική υποτίμηση συγκριτικά mm -hmm. για χώρες με μικρότερα ελίματα. Αλλά όλη η εσωτερική υποτίμηση. Και αυτή η εσωτερική υποτίμηση πρέπει να είναι συνεχής. Είναι το αντιστάθμισμα για να μην έχεις εξωτερική υποτίμηση, δηλαδή υποτίμηση ευρώ, και πληθωρισμό. Εσωτερικεύουν τι διαδικασίε αυτέ στο μισθό, στην απασχόληση, στο εισόδημα καταλαβαίνουμε αυτό πράγμα άρα ο μόνο τρόπο για να διατηρηθεί το ευρώ είναι οι πολιτικέ που ακολουθεί ο Σόιμπλε η Μέρκελ ο Λάντ όλοι όλοι μηδενός ξέρουμενου ούτε και ο Ομπάμα που του λέει δεν παιδιά το έχετε παρατραβήξει με τη λιτότητα οι Αμερικανοί το λένε όχι για να πούνε ναι, όχι στη λιτότητα αλλά το λένε εντάξει βρείτε και έναν πιο ελαστικό τρόπο να αντισυνέστε το νομισματικό αυτό όχι πως έχω να απάντησα από το ζήτημα είναι είναι είναι είναι είναι είναι Αν είναι και πια διέξοδο ναι. το ευρώ είναι ζουλομανδίας είναι ζουλομανδίας που αυτή τη στιγμή πνίγει την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της και τη γερμανική απλά η γερμανική ακόμη εκμεταλλεύεται τη θέση της και αντλεί πόρου και εισοδήματα από τον Νότο και τι υπόλοιπε ευρωπαϊκές οικονομίε. Και ε, το βλέπουμε. Η κυρία Μέρκελ σήμερα έχει πάει με την προσωπία 100 επιχειρηματιών στην Πορτογαλία. Με μια διαφορά όμω. Εκεί ο λαό την αντιμετωπίζει ω εχθρό. Ναι εντάξει. Εκεί είναι πολλέ κινητοποιήσει και οι εκδηλώσει πρόκειται να γίνουν 6 ώρες. στην Πορτογαλία. Και είναι σε ομοψυχία ο λαός. Ενωμένο ο λαό. Όχι εδώ με τα μαγαζάκια το όπω εμφανίστηκε εδώ πέρα. Αποθώντα τον κόσμο να διαδηλώσει. Α πούμε μια ωραία, σηκώνονται να την ξέρει, να την ακούσουν και οι ακροατέ μα, μια ωραία κίνηση που θα κάνουν σήμερα στη Λισαβόνα. Θα βάλουν μαύρα πέπλα σε αγάλματα και στα μπαλκόνια. Ναι. Θα υποδεχτούν δηλαδή τη Μέρκελ με μαύρα ε, πέπλα στην, σε βασικά αγάλματα στην Ελλάδα. Μακάρι να είχαμε κι εμεί και... την ομόνια που χρειάστηκε την νομοψυχία για, για να κάνουμε ναι, ανά, να αντίστοιχα κάνουμε, πράγματα. Και συλλογικέ δράσει. Αλλά όσο υπάρχουν τα παραμάγαζα του Κοινοβουλίου δεν θα δούμε να ελοποιείται αυτή η υπόθετη ενότητα του λαού που τυπωθεί και ο ίδιο ο λαός. Αυτό φωνάζει συνεχώς σε κάθε συγκέντρωση που τουλάχιστον εγώ Αυτό που δεν έχει έχω βρεθεί. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ακόμη ο λαός και θα το καταλάβει στο επόμενο μηδίμινο με το αίμα του, βλέποντας το αίμα του να ρέει γιατί πλέον δεν θα μπορεί να ζήσει διαφορετικά παρά μόνο όπως εκείνη η μάνα στην Αργεντινή γιατί κάποιοι εδώ για την Αργεντινή ναι, ε, έχεις δίκιο γιατί έχουν στείλει κάποια μήνυματα για το τι γίνεται στην Αργεντίνη. Στην κυ, την κυρία Παπαρή γιατί δεν ενδιαφέρει, γιατί προτείνει κοινωνικό ποιήση, δηλαδή ότι προτείνει το συμβόλαιο στο, με το λαό το ΠΑΣΟΚ του 81. Είπαμε τα, λοιπόν, τα καταλαβαίνει ναι, με κάποια ναι, καθυστέρηση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν κατέρευσε η Αργεντίνηκη οικονομία με οικονομικούς ρυθμούς και συνθήκες πολύ καλύτερες από ό,τι η Ελλάδα σήμερα, mm -hmm. Και, χα... και χρέος πολύ χαμηλότερο από αυτό που έχουμε σήμερα μετά το PSI Μάλιστα. λοιπόν έπεσε πείνα στον πληθυσμό σε μια από τις πιο ανεπτυγμένες κτηνοτροφικές αγροτικές οικονομίες στον κόσμο έπεσε πείνα όταν μιλάμε πείνα πείνα και όταν μιλάμε όχι μόνο στη μεγάλη... στο, μεγάλο... στο μεγάλο όγκο της στοχολογιάς που έτσι αλλιώς οδηγόταν στο περιθώριο ή είχε οδηγηθεί στο περιθώριο αλλά ακόμη και στα μεσαία στρώματα και τα μεσαία στρώματα και μάλιστα υπήρξε το μεγάλο κίνημα των μανάδων. Mm -hmm. Αυτές οι μανάδες λοιπόν βγήκαν στους δρόμους για, μαζί με τα παιδιά τους γιατί ζητούσαν γάλα. Δεν υπήρχε γάλα. Υπήρχαν επάνω στα περιπτώσεις, πάρα πολλές περιπτώσεις, όπου οι μανάδες σκίζαν τις φλέβες τους και δίνανε από το αίμα τους να πιούν τα παιδιά τους. Και αυτό ήταν μεγάλο κατόρθωμα ανθρώπων τους τουρνάρα που οδήγησαν τη χώρα εκεί πια την Αργεντινή. έτσι, την έκτη μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη. Πεινάγανε αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Μέχρις ότου να καταλάβουν το, το ρόλο της, και τη σημασία της αυτοοργάνωσης στη γειτονιά, στην πλατεία, στο χωριό, στην πόλη, πεθάναν 26.000 άνθρωποι από αυτό την κατάρρευση. Σε αυτή την κατάσταση μας πάνε. Γιατί βλέπω ότι κυρία Παπαρίγα, όπω και ο κύριος ε, Σύριζας, Ξίριζας, Τσίπρας, ναι. λοιπόν, ναι, ε, λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει οι γροί που πάμε. Δεν πάμε σε μια οικονομία χαμηλών ημερομιστίων. Πάμε σε μια οικονομία που θα πάψει σε λίγο να υπάρχει, να υφίσταται. Το αντιλαμβάνομαστε αυτό? Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Ότι διαλύεται εξών συνετέθη η οικονομία αυτή? Mm. Και ότι τα... Τα κομμάτια της, τα ερήπια της θα τα πάρουν όπως, τα τα, όπως παίρνουν τα υλικά κατά από μια οικοδομή. Έτσι θα αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως υλικά κατά δαφήσεως. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε ότι δεν πάμε σε μια οικονομία που απλά, απλά, δεν είναι απλά καθόλου απλά, το ότι ο μισθό δεν θα έχει μισθό ή ο, ο συνταξιούγος θα έχει αυτή τη σύνταξη. Πάμε σε μια οικονομία όπου θα είναι ερήπιο κρανίου τόπο όπου τα κομμάτια τη εκείνα που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, κάμια μπανιέρα, κανένα μπιτέ, δηλαδή αυτά θα αξιοποιηθούν. Και έχει κλειδώσει την Λοιπόν, τα υλικά καταδαφίσεω που είναι παλιά ναι, βέβαια, ναι. που στι οικοδομέ όταν κάνει τι καταδαφίσει α πούμε, έτσι. υλικά καταδαφίσεω πολλούνται λοιπόν, σε τιμή ευκαιρία έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς η μου κάνει εντύπωση ότι άνθρωποι αστότατοι αστεί mm -hmm. του Ελληνικού Κοινοβουλίου άνθρωποι που είναι να το πω; παραδοσιακά δεξί να. Θα το πω, να, ναι, ναι. έχουν αντιληφθεί αυτό που τα καμάρια της αριστεράς αρνούνται να βάλουν στο κεφάλι τους ότι εδώ δεν μιλάμε για ένα καπιταλισμό σε κρίση μιλάμε για μια χώρα σε διάλυση το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Όπω ακριβώ συνέβη τι προηγούμενε δεκαετίες στη Λατινική Αμερική σε ορισμένε χώρε και στην Αφρική. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να κάνουμε για να αντιληφθούμε. Και τέλο πάντων ρε παιδιά μου το λέγει ένα φίλο που είναι συναγωνιστή και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Έχουμε καταντήσει σε αυτή τη χώρα η δεξιά να έχει λαϊκή δεξιά πώ να το πούμε αυθεντικά λαϊκή δεξιά δηλαδή άνθρωποι λαϊκοί, που προέρχονται του χώρο της δεξιάς και που αντιλαμβάνονται το αντιέξοδο και που τέλος πάντων το πατριωτικό του στένος, στένος αναπτύσσεται και αναπτύσσεται ίδιο βαθμό όστρα λέει συχτήρω όλα και ανακοδομώ τη χώρα μου από την αρχή σπάζονται τις σχέσεις εξάρτησης και υποδούλωσης και υποτεχτορά του αλλά λαϊκή αριστερά δεν έχουμε έχουμε ένα ξέπλυμα αριστεράς ροζουλί ή κόκκινος κουφίτσας το, η οποία δεν έχει καμία σχέση δεν με το λαό, δεν έχει αντιληφθεί αυτό που λέω, ο τελευταίος αφελής ή ανίδεος Έλληνα το έχει αντιληφθεί σήμερα mm -hmm. ότι μας πάνε σε διπλήρη διάλυση να το, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα και σε επόμενες μέρες θα φέρουμε για κείμενα μπας και αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να τους περιμένουμε δεν μπορούμε να περιμένουμε την ενότητα από τα πάνω του κυρίου Καμένου του κυρίου Τσίπρα ή τη κυρία Παπαρία που δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Αλλά λέμε... Ωραία, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ανθρώπου οι οποίοι είναι ξεκομμένοι από τον κόσμο. Δεν ζουν με το μεροκάματο και τη δουλειά του μέσου Έλληνα. Δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματά του. Γι' αυτό και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Mm -hmm. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε γιατί δεν είναι στο όλοι οι παιδιά. Ωραία θα ήταν σε έναν άλλο κόσμο. Mm -hmm. Εμεί μπορούμε να ενωθούμε ποιοι όμως εμες εμείς της δουλειάς οι άνθρωποι της ανεργίας οι άνθρωποι που συναντιόμαστε καθημερινά από τα, στο ίδιο με ξέρουμε Φράβο. ποιο είναι το πρόβλημα και, πτυ, και τι βιώνουμε ποιο θα μας μιλήσει για το πρόβλημα ποιοι ποιοι βάλτε τους κάτω να δείτε ποιοι είναι η, η, η, και εδώ η κυρία για να αναφέρουμε στην κυρία Παπαρδάκη δεν μου κάνει εντύπωση τέτοια ξεφτύλα του κομμουνιστικού κομμούτσου προσωπικά δεν το περίμενα Νομίζω ότι ήταν ιστορική χθες η νημέρα. Ήταν υπά, τέτοια ξεφτήλα προσωπικά ότι... δεν το περίμενα. Η, η, η, η όλη η ομιλία, πέρα από το κορύφωμα αυτό με το λόμπι τη δραχμής, στις 100 λέξεις η ήταν ιστορική. μαναλεί λέει ότι η ανάκαμψη θα έρθει, θα είναι με ερήπια και με λαός σε εξατλίωση, αλλά θα είναι μια ανάπτυξη ανεμική και προσωρινή. Κυρά μου, πού βρίσκεσαι. Να όταν τα διεθνή επιτελεία σου λένε ότι είναι ζήτημα αν θα, κρατε... αν θα μπορέσει να υπάρξει ίχνος ανάπτυξης εικονικής ΑΕΠ, έτσι, στην επόμενη δεκαετία, 20 ε, Το κουκουέ είδε ότι θα υπάρχει, δηλαδή, θα υπάρχει αυτοί αυτοί αυτοί, αυτοί. αλλά θα είναι ανεμικός. Δηλαδή, περιβή η ΑΕΠ υπερβεί την κρίση. Ναι. Έχει φτάσει στην ανάκαμψη ναι. και μας εξηγεί ποιο θα είναι ανάπτυξη. η ανάπτυξη. Τρία πουλάκια κάθονται. Δηλαδή, τι αέρα κάνεις το δέκατο όροφο του περισσότερο παιδιά. Τι καπνίζετε και, και δεν μας λέτε Ό,τι και στη λεωφόρο σικρού Καλά και περάστο Όχι είναι ο ίδιο <χω> Ό,τι και στη τους Ό,τι και... Είναι, είναι, είναι το ίδιο κτίριο σους ρε. Ντάλε κουάλα Είναι τα ίδια. Οπότε ας πάνε όλοι μαζί σε ένα κτίριο. τι πίνετε και δεν μας και δεν υπάρχει Δηλαδή αν είσαι σε δύο Δώστε στον υπόλοιπο είναι φοβερό πράγμα να λέει Να ακούστε το βλέπω την ομιλία μπροστά μου α πούμε Και λέει όλα τα κόμματα στη Βουλή θέλουμε να βγούμε από την κρίση Και θα βγούμε, και θα βγούμε Το έχει σίγουρο Βέβαια. Το έχει σίγουρο Τώρα σε ποια life, life, lifetime, σε ποια, σε, ποια, σε, πε, σε ποια ζωή Θα βγούμε Αυτό δεν το ξέρουμε έτσι; λοιπόν, και θα, Εκτός αν περιπλακούν τα πράγματα Όπως με γενικευμένους πολέμους Κυρά μου Δεν ξέρεις από τι παγκόσμιες κρίσει. Οι παγκόσμιε κρίσει βγήκαν, μπόρεσε και βγήκε το σύστημα είτε από μεγάλε ιστορικέ καταρρεύσεις mm -hmm. που χου η πατρόσο στη δεκαετία του 80, τέλη δεκαετία του 80, είτε από μεγάλου παγκόσμιου πολέμου που χου η μεγάλη κρίση του Μεσοπολέμου. Οι γενικευμένοι πόλεμοι, οι καταρρεύσει, είναι η μέθοδο με την οποία βγαίνει το σύστημα από την κρίση του. Με μια διαφορά ότι σήμερα ούτε το ένα είναι εύκολο γιατί θα πρέπει να καταρρεύσει το κυρίαρχο σύστημα Δηλαδή το μητροπολιτικό σύστημα του καπιταλισμού ούτε η γενικευμένη πόλεμη είναι εύκολο γιατί πλέον κρίνεται η τύχη της ανθρωπότητας. Οδηγούμαστε βαρβαρότητα. Mm. Πλήρη. Το καταλαβαίνουμε ποιο είναι το αδιέξοδο. Γιατί δεν πρόκειται να βγούμε από αυτήν την κρίση. Mm. Τι ρε παιδί μου συγγνώμη. Mm. Ρε με συγχωρείτε. Κύριε Παπαδρέου. Στη γλάστρα που έχετε δώσει με το φυτό στην κυρία yeah. Παπαρίγα Δώσε του ναι. τους άλλες ποιότητας Δώσε του άλλες ποιότητας Τουλάχιστον επειδή μου καπνίζουν που καπνίζουν εκεί μέσα Και το κάνουμε και τώρα βίθος Ζουμί α πούμε και το πίνουν Πρωινό καφέ και η Παπαρίγα Το ξέρω από την εποχή μου ναι, ναι. Λοιπόν Πρωινό καφέ Λοιπόν Δεν ξέρω τι πίνουν αυτοί α πούμε Και λένε τη δια πράγματα Δηλαδή δεν τους μαζεύει κανένας Δεν υπάρχει κάποιος να τους πει mm. Ρε παιδιά εντάξει τα λέμε μεταξύ Αυτά Είναι ανάγκη τα λέμε και στον κόσμο mm. Υπάρχει ο λαό που μπορεί να του τελειώσει όλου αυτού. Γι' αυτό σου είπα, καθίσει κάτω, και σας λέω ξανά. να δούνε τέσσερις μέρες τι λέγανε οι βουλευτέ που έχουν εκλέξει, οι αρχηγοί του, τι είπανε, πιο έτσι, το πιο σημαντικό νομοσχέδιο, έτσι, το, πιο, το υπολογισμό. Αν μπορούν να μιλήσουν, ποιο είναι το επίπεδό του, πώ στάθηκαν στο βήμα τη Βουλή και μετά α Α συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό Θα πάμε σε τώρα. Θα πάμε σε ειδήσεις θα μια Λοιπόν εκπομπή ΑΕ Εδώ 54344 Γράφεται επαμπ κενό Το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344 Για ό,τι θέλετε εδώ είμαστε Σύνθημα της εκπομπής δεν πληρώνω Αλλά νομίζω ότι θα το λέτε όλοι σε λίγο Μάλλον προς τους Δήμους Στο δεκαπλάσιο λέει, διάβαζα σήμερα Όχι Τς μόνο προ του ναι, Γενικά. απλά ξεκινάμε τώρα, γιατί ξεκινά... οι πρώτες φωτιές, εκεί έχουν πάει, στους Δήμους, οι πρώτες φωτιές. Σωστό. Οι όλοι υπερχρεωμένοι. Τι είναι τώρα, υπάρχουν υγιείς Δήμοι, πρέπει να είναι... Όχι, δεν υπάρχουν υγιείς δήμοι. Λοιπόν, είναι όλοι χρεωμένοι και υπερχρεωμένοι. Είναι καταχρεωμένοι είναι σε και Και στον βαθμό που δεν έχουν καλά, έχουν, είναι πολύ με πολύπληκή ιστορία με τους Δήμους, Παρεμβαίνουν τώρα και οι γερμανικοί δήμοι που θέλουν να απορροφήσουν ότι περιουσιακό στοιχείο διαθέσιμο υπάρχει και κυρίως τις ζωτικέ δραστηριότητε των δήμων γιατί περιουσιακό στοιχείο δεν έχει, δεν έχει μείνει, μην τρελαθούμε ε, γιατί το έχουν υποθηκεύσει στις, στις δικέ του τράπεζες που έχουν δανείστε και, ε. και εκ των οποίων είναι και η Goldman Sachs και η JP Morgan που έχει δανείσει απευθεία Δήμου. Έτσι λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι εγώ αυτό που ήθελα να πω ότι αυτές τις μέρες έχει πλέον αναδειχθεί το ζήτημα ότι ε, τι ακριβώς πρέπει ο λαός να υπερασπιστεί αυτή τη στιγμή που έχει μπροστά του, αυτό το πράγμα που έχει μπροστά του. Το κοινοβούλιο ή τη δημοκρατία. Γιατί πλέον η δημοκρατία έχει, πλήρης, πλήρη, έχει πάρει πλήρης, δια, πλήρης διαζύγιο από το κοινοβούλιο. Και εδώ βρίσκεται η, χρε, η πλήρης χρεοκοπία όλων των πολιτικών δυνάμεων που φαίνεται πλέον ότι δεν έχουν ιδέα το τι σημαίνει η δημοκρατία και πώ περαστούν τη δημοκρατία. Mm -hmm. Τη δημοκρατία για αυτού, ήταν πάντα, είχαν μια εργαλεία και αντίληψη για τη δημοκρατία. Με βολεύει εμένα, Μπορώ να αξιοποιήσω. Άρα είναι υπέροχία δημοκρατία. Δεν με βολεύει, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι το Κουκέ, παρά που λέμε η 20 πριν, η παμπέλλη Παπαριά, κάνει διαβήματα μόνο για τον εαυτό του. Δεν κάνει διαβήματα. όταν ανοίγει μέτωπο για τη δημοκρατία στα μέσα μα και σε ενημέρωσει. Mm -hmm. Και ειδικά τα δημόσια. Μόνο ότι δεν τον εμφανίζουν. Τίποτα άλλο. Όταν με μοιραστήκαν τα λεφτά μεταξύ του στα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα κόμματα δηλαδή στην προεκλογική περίοδο, και καταπάτησαν το άρθρο 29, αν θυμάμαι καλά, mm -hmm. το συντάγματο που λέει ότι όλα τα κόμματα που συμμετέχουν σε εκλογέ μοιράζονται τα έσοδα, με συγκεκριμένο τρόπο που προβλέπει ο νομοθέτη λέει, αλλά όλα, όχι μόνο τη Βουλή εκεί που είναι βα... βασική καταπάτηση τη ισότητα σε οτιμπίας και όλα αυτά στις βουλές, βασική αρχή της δημοκρατίας και της αντιπροσπευτικότητας κανένας δεν τύχτηκε και έτσι τώρα όλοι υπερασπίζονται το... το κολοβό κοινοβούλιο το οποίο αποτελεί το φύλος της νέας απολυταρχίας και του ξεπουλήματος και αρνούνται δημοκρα... το δημοκρατικό αίτημα της συντακτικής αιθνοσυνέλευσης και το λέω αυτό γιατί οδηγούν την Ελλάδα στη μεγαλύτερη παγίδα που έχει ανοίξει ποτέ. Εκτός όλων των άλλων, το γεγονός δηλαδή, ότι μας βάλανε τα μνημόνια με τις δανειακές συμβάσεις, υπήρχε μια εκκρεμότητα μέχρι το δεύτερο μνημόνιο. Η εκκρεμότητα της πρώτης δανειακής σύμβασης δεν είχε περάσει τη Βουλή. Και έτσι θεσμικά δεν δέσμευε το ελληνικό δημόσιο. Με το μνημόνιο 2 και τη δανειακή συμβασία, και τη Νέα Δανειακή Σύμβαση αυτό πέρασε ως εταιρικό, ως εταιρικό, στο εσωτερικό δίκαιο τη χώρα. Βεβαίω θα, θα μου πείτε καταπατώντα το Σύνταγμα. Ε, Χαίρομαι πολύ. Βεβαίω. Mm. <laughs> Αλλά τη διεθνή κοινότητα δεν τη νοιάζει αυτό. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν είναι επιχείρημα απέναντι στη διεθνή κοινότητα. Που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Για να μπορέσει να ξεμπερδέψουμε. Να... Μια άλλη εκλεγμένη κυβέρνηση. Το καταλαβαίνουμε που μα οδηγούν. Γι' αυτό και όλα φέρανε το τρίτο μνημόνιο ουσιαστικά με πολυνομοσχέδιο εντάσσοντα κατευθείαν στο ιστορικό δίκαιο mm -hmm. με απλή πλειοσυφία και όχι το 180. Mm -hmm. Γιατί αν φέρανε διεθνή σύμβουλα θα πρέπει να χάνε και το 180. Mm -hmm. Δεν mm -hmm. το χάνανε και το φέρανε, με, εσωτε, το φέρανε στο ιστορικό δίκαιο. Και ταυτόχρονα αποτελεί όμω διεθνή δέσμευση με βάση αν καλά το 28 3 του συντάγματο. Λοιπόν θα μου πει κατά. Καταπάτησαν την αμοιβαιότητα. Καταπάτησαν την, ε, το ζήτημα ότι δεν μπορεί να καταπαταθεί η δημοκρατία. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τον άλλον. Mm -hmm. Τον ξένο δεν δηλαδή. Δεν είναι επιχείρημα λοιπόν. Δεν είναι επιχείρημα το για το διεθνέ να... δίκαιο. Το οποίο πρέπει να είναι δημόσιο δίκαιο. Μπράβο. Λοιπόν. Καταλαβαίνουμε την παγίδα. Για να καταλάβουμε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η παγίδα θα σα εξηγήσω ένα ιστορικό προηγούμενο. Να. Όταν οι Γερμανοί ήρθαν εδώ οι Ναζί. Να και φτιάξανε τις κυβερνήσεις τις δοσιλογικές φρόντισαν να πάρουν νομότυπη όπως δω, να, να γίνει νομοποίηση των κυβερνήσεων αυτών έναντι των κυβερνήσεων που την είχαν κοπανήσει στο εξωτερικό ναι. και, τους, και ήταν υπό την προστασία των Βρετανών στη Μέσα Ανατολή και του αντιστασιακού κινήματος του ελληνικού λαού και το έκαναν με δύο τρόπους το πρώτο είναι με βάση το διεθνέ δίκαιο η αναφορά στη Συνθήκη της Χάγης του 1027 που έλεγε ότι ο κατακτητής έχει δικαίωμα να συντηρηθεί από τον κατακτημένο. Μάλιστα. Όμως μια σειρά παρεμβάσεις και, και, και διεθνή νομολογία δίνει ταυτόχρονα το δικαίωμα στο λαό να αμυνθεί, να συνεχίσει τον πόλεμο ως παρτιζάνος ενάντια στον κατακτητή. Στο αυτό το παρέλωψαν οι Γερμανοί γι' αυτό και χρησιμοποίησαν σαν επιχείρημα για τις βίωτες που κάνανε ενάντια στον, στον, ελληνικό στον, στον ελληνικό λαό το επιχείρημα ότι εγώ επειδή είμαι κατακτητής και αυτή δεν υπάκουν στο διεθνές δίκαιο και άρα δεν του αναγνωρίζω και ως ε, πώ το λένε ένοπλο ε, τμήμα ε, ένοπλο στρατό εναντίον μου νόμιμο α, δηλαδή ε, νόμιμο, νόμιμο, ένοπλο, στους κανόνες νόμιμο, του στρατώ, πολέμου στο, ναι. Γι' αυτό και ό,τι έκανα είναι νόμιμο. Αυτό το επιχείρημα το χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα στη Χάγη οι δικηγόροι των Αμερικανών, ε, συγγνώμη των Γερμανών. Αυτό μάλιστα λοιπόν χρησιμοποιήθηκε και στι δίκε τη Ινδενεβέργη όταν τι συνέχισαν οι, Γερμα... οι Αμερικανοί στο γερμανικό έδαφο όχι yeah. τότε που ήταν με του μεγάλου εγκληματίε γιατί συνεχίστηκαν οι δίκε τη Ινδενεβέργη από Αμερικανού και Βρετανού yeah. δικαστέ κατόπιν. Yeah. Ο... Αλλά επειδή ήθελαν να καλύψουν του Γερμανού εγκληματίε πολέμου όταν έμπαινε θέμα εκαθαρίσεων, μαζικών εκαθαρίσεων σε πόλει, σε, σε... σε χώρε όπου κυριαρχούσαν Αντιστασιακά κινήματα που παίζανε ρόλο είτε ηγεσία είτε κορυφαίο οι κομμουνιστέ τότε επικαλώντουσαν αυτή τη λογική και δίναν, αθωώνανε εγκληματίε πολέμου. Έτσι, έτσι αθωώθηκαν τέσσερι στρατηγοί χιτλερικοί για βιαιότητε ενάντια στον άμαχο πληθυσμό τη Ελλάδα. Λοιπόν, το δεύτερο τρόπο που νομοποίησαν, προσπάθησαν να νομοποιήσουν αυτή την ιστορία ήταν διαμέσου των ανώτατων δικαστήριο τη χώρα. Βάλαν τα ανώτα δικαστήρια τη χώρα και βγάλανε τη ότι η κυβέρνηση των δοσυλλόγων ήταν η μόνη νόμιμη κυβέρνηση της χώρας, της επικράτειας. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, το, το κίνημα εθνικής αντίστασης νομολόγησε ότι το η το κυβέρνηση του βουνού αποτελούσε τη μόνιμη νόμιμη εκπρόσωπηση του ελληνικού λαού στον πόλεμο να της οικατακτηθεί χρησιμοποιώντα το εθνές δίκαιο κτλ. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι το να δικαιολογήσει κάποιος την υποταγή σου με βάση το διεθνές δίκαιο του δίνει το δικαίωμα ακόμη και στρατιωτικής επέμβασης στη χώρα σου εάν εσύ πλήξεις ή αρνηθείς τις διεθνείς υποχρεώσει. υποχρεώσεις. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό γιατί δεν πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το κοινοβούλιο. Mm -hmm. Αυτό το κοινοβούλιο ο θεσμό δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Πρώτον γιατί κα, ε, καταπάτησε όλα τα θημελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου και του ελληνικού λαού με βάση το ελληνικό σύνταγμα. Άρα θεωρείται άκυρο. Η ίδια ύπαρξή του είναι άκυρη. Mm -hmm. Δεύτερον γιατί έχει νομολογήσει υπέρ του ξένου δυνάστη με τέτοιο τρόπο που ο ξένος δυνάστης το να βρει διεθνέ αίρισμα ακόμη και για στρατιωτικοπολιτική επέμβαση. Και εδώ δίνει στην απάντηση Δημήτρη. Και είναι πολύ σημαντικό, ε, επειδή το αναλύει τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα με την ψήφιση του σχεδίου και στη συνέχεια, και το επισημαίνεις και καλά κάνεις και το λέμε και το ξαναλέμε, διότι δίνεις μια απάντηση στον κόσμο που λέει ότι τι θα κάνουν, θα βγάλουν το στρατό έξω, το δικό μας το στρατό, για να αντιμετωπίσουν τον κόσμο, να επιβάλλουν τα μέτρα, να, πολύ... Και εδώ δίνεις κα... αυτό που είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό. Έτσι, αυτό που λε τώρα θα πάνε στο, θα πάνε στο, συμβούλιο, στο συμβούλιο. Το ότι όνο, θα παρακάμψουν δεν θα, θα, θα το δε όχι. Έτσι. Θα πάνε στον ΟΗΕ και θα πάρουν απόφαση μπάργκο γιατί εμείς σαν ηλίθιοι και σαν προδότε συνεχίζουμε στην ίδια γραμμή ενό κράτους το οποίο. Έχει καταπατήσει τα βασικά δικαιώματα και νοοποιούμε αυτή την καταπάτηση των δικαιωμάτων εξακολουθώντας να τηρούμε νομοταγώς τις ίδιες διαδικασίες. Λες και δεν υπάρχει δημοκρατία έξω από το διεφθαρμένο απολυταρχικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Ε, Τρελαίνεσαι. Από τη στιγμή που το, ένα κοινοβούλιο νομοθετεί σε δικαιώματα ενό λαού το κοινοβούλιο θεωρείται λήξαν. Λήξαν. Γιατί για αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο μόνος που δικαιολογείται με βάση τη δημοκρατία, τις βασικές αρχές δημοκρατία δημοκρατίας, να νομοθετεί, είναι ο ίδιος ο λαός αυτοπροσώπο. Αυτοπροσώπος. Γιατί καθορίζει την ίδια τη συγκρότησή του σαν άνθρωπο, για τα βασικά του δικαιώματα σαν άνθρωπο και σαν λαό. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να πάμε στην συντακτική σένθρον έλευση. Η συντακτική έδωση συνέλευση θα σα δώσει το δικαίωμα να αρνηθεί τι δεσμεύσει που έχουν επιβληθεί διαμέσου του Κοινοβουλίου. Αυτοί που λένε ότι ο κοινοβουλτικό δρόμο είναι ο μόνο δρόμο, μα οδηγούν σε εμφύλιο, στρατιωτική πολιτική παρέμβαση από του ξένε δυνάμει, μα οδηγούν σε σφαγή. Εκτό και αν έχουν στο μυαλό του να μα πουλήσουν σε καλύτερη τιμή από ό,τι μα πουλάνε σήμερα οι τωρινοί κυβερνώντε. Άρα αυτό που λε είναι ότι ακόμα και αν αύριο, αύριο, έτσι το λέω κυριακά. γίνονταν νέες εκλογέ και έβγαιναν άλλες δυνάμεις αυτές που λέμε αντιμνημονιακές με κάθε καλή πρόθεση λέω εγώ mm -hmm. δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ουσιώδεις αλλαγές Ακριβώς. λόγω αυτών των δεσμεύσεων που έχει περάσει μπορεί. όχι βεβαίως όχι. μόνο μέσω μιας τέτοιας ανατροπής δικαιούται η χώρα έτσι, και έτσι. μπορεί έτσι. να σταθεί στο διεθνέ δίκαιο, δίκαιο εάν ήμασταν εάν στην κατάσταση πρώτου πρώτου μνημονίου ναι, του 10 ναι. θα μπορούσαμε και με, κοινωβουλευτικ... με τον υπάρχοντα κοινωβουλευτικό ναι, τρόπο ναι, ναι, ναι, ναι. τώρα δεν μπορούμε έχουν τώρα αλλάξει δηλαδή οι συνθήκε. αλλάξαν οι συνθήκε και τι αλλάξαν αυτοί μονομερός με το σκεπτικό αυτό να υπάρξει συνέχεια το κράτου όπως λέει ο, το παιδοβούβαλο ο Βενιζέλο. ακριβώς αυτή ήταν η παγίδα που στείνουν στον κόσμο Μάλιστα. γιατί όταν μετά ο άλλος όχι, ο... τσι... ο... ο... ο... ο... ο... ο... Ψι... ψήνει, ναι, ναι, δεν ναι, ναι, έχει σημασία. Βαλικά, με κάθε καλή πρόθεση ναι. αυτό θε. Θα πω. βρεθεί ναι. στη δύσκολη θέση να πει εγώ κάνω ο Συσάχτυα που σα έναν σήμερα να του βουλευτέ να λέει ναι. και είναι και σωστό αυτό να το λέει βεβαίως και όχι διεθνή συνδιάσκευση και κουλαβάχατα mm -hmm. στη θα το πουν φίλε μου, τελείωσες και πατά το κουμπί και ανοίγει από κάτω η πλατφόρμα και σε και συμφεβέλει. Μόνο μπορεί να στη μόνο επανεκαινείς το κράτος σου πλέον Μάλιστα. γιατί το κράτος αυτό πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με τα άλλα κράτη και είσαι μαζί με το λαό έτσι από το έχεις και τη δύναμη έχεις πραγματική δύναμη πλέον, να, πάντα, να αντιμετωπίσεις θα μου πείτε ναι ρε φίλε μου εντάξει, αλλά, εντάξει έχουμε και ένα λαό που αμαλάχει παίρνει και τα όπλα ναι ρε παιδιά αλλά στρατηγική δεν είναι να οξοθήσουμε το λαό να πάρει τα όπλα για να διεκδικείς τα δικιά του πρέπει να του μια στρατηγική που να το εξασφαλίσει στα δημοκρατικά του δικαιώματα με τον πιο ομαλό και ανέμαχτο τρόπο. Mm -hmm. Και τέλος πάντων είμαι από αυτού που δεν θα κολλώσω εάν τέλος πάντων μας οδηγήσουν στην παγίδα αυτήν, στην παγίδα για αυτήν, γιατί δυστυχώ ο λαός δεν ακούει πάντα αυτά που του λες ή τουλάχιστον τα ακούει έγκαιρα. Mm -hmm. Και ούτε πολλές φορές τα συνειδητοποιεί έγκαιρα γιατί αν τα έχει συνειδητοποιήσει έγκαιρα θα μπορούσαμε να είχαμε γλι... γλιτώσει από το 10 και σήμερα να βρισκόμαστε σε μια ευημερούσα κυριολεκτικά ευημερούσα ελληνική κοινωνία ευημερούσα λοιπόν παρόλα αυτά όμως παρόλα αυτά μπορούμε να το κάνουμε και τέλος πότε δεν θα είμαι εγώ που θα, θα κολλώσω και, το... και στην παγίδα να μας δείξουν θα βρούμε τρόπο να το σκοτώσουμε το λιοντάρι Καλά, Εντάξει, αλλά πάντα υπάρχει και τρόπο. Βεβαίως, αλλά το θέμα αυτός είναι το εδώ, πάντα υπάρχει. να επιλέγεις τον πιο σύντομο και τον πιο εύκολο δρόμο. Ο, ο πιο εύκολος βέσμα. δρόμος και ο πιο σύντομος είναι πάντα αυτός που απαιτεί απόφαση ριζικής ρίξης mm -hmm. Ο δρόμος του ναι του Μεσοβέζικου πάντα είναι ο δρόμος προς την καταστροφή ο δρόμος με τα πολλά θύματα να. ο δρόμος που, που που τελικά φτάνει να καθορίζεται με αίμα. Κάπου μα έφερε και εδώ. Το έχουμε ζήσει Έτσι... στην ιστορία αυτό το πράγμα πάρα πολλέ φορέ. Έτσι. Μην το ξαναζήσουμε άλλη μια φορά γιατί θα τελεσίδικη. Σωστά. Λοιπόν, λοιπόν είναι πολύ αυτό, αυτό λέμε. Το, το καινούργιο στοιχείο τη περίοδου είναι αυτό. Δεν θέλουν να το καταλάβει καμία από τι ηγεσίε των ε, αντιμυμωνιακών. Δεν μιλάμε φυσικά. Εμεί πρέπει να το, να το λέμε και να το ξαναλέμε γιατί και πολλοί κόσμοι, όχι δεν θέλει, ξέρει δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό τώρα. Γιατί είναι το καινούριο σημαντικό στοιχείο που έχει δημιουργηθεί. Είναι δει πολύ πράγμα... σημαντικό στη... Στη να το αντιληφθούμε. Δεν έχουμε καν δημοκρατη... διαπραγματευτική δύναμη αυτή τη mm στιγμή. -hmm. Τίποτα. Λοιπόν, αν δεν κάνουμε αυτή την προσπάθεια και να το πούμε κι άλλο επειδή ξέρω κόσμο και από τα τρία κόμματα των αντιμνημονιακά και πολύ περισσότερο κόσμο από τον κόσμο που προδόθηκε διπλά τρι... και τρίδιπλα mm -hmm. από, αυτό... από αυτή τη ληστόσημορφία που... που κυβερνάει. Και που αυτός ο κόσμος σε αντίθεση με τον κόσμο που μου ψήφισε αντιμνημονιακά είναι πιο έτοιμος να κάνει πράγματα και να έρθει σε λούση. Εγώ λέω το εξής. Να είμαστε, να επιβάλλουμε εμείς. Να επιβάλλουμε εμείς αυτή τη λύση. Οι ηγεσίες δεν θέλουν. Ωραία. Ας βρεθούμε όλοι μαζί και ας, δίνουμε ψηφι, ας φτιάξουμε ψηφίσματα. Να. να το πούμε έτσι. Τι εμποδίζει ας πούμε για παράδειγμα την τάδε νομομαχιακή επιτροπή των Ανεξάρτητων των Ελλήνων μαζί με το ΕΠΑΜ, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένω ή με το Κουκουέ και όλοι μαζί yeah. από τα κάτω να βγάλουμε ψηφίσματα απαιτώντα από τι να πάρουν υπόψη του αν μη τι άλλο αυτή την εκδοχή και να διαμορφώσουν στρατηγική με βάση αυτή τη ζωστά, το πρόβλημα. Α το επιβάλλουμε εμεί. Δεν είναι ώρα να κοιτάμε τα, τα κομματικά Πρέπει να βρούμε τρόπο από τα κάτω. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Ούτε λέει κανεί έλα στο δικό μου μαντρή. Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει από τα κάτω. Αν δεν ακούν οι ηγεσίες, ας τους κάνουμε εμεί να ακούσουμε. Εμείς ακούσουν. έχουμε τη δύναμη να κάνουμε να ακούσουμε. Και αν δεν ακούσουμε θα τις αλλάξουμε. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Λοιπόν, ε, επειδή εδώ κάπου πρέπει να, να βάλουμε τίτλους τέλου για σημερά, Σταδιακά θα, ε, θα πρέπει να δώσουμε το λόγο σε μια τηλεφωνική γραμμή που έχουμε και ευχαριστούμε και τον ακροατή μα για την υπομονή του να μας περιμένει. Ε, έχουμε ένα φιλοποιητή από ό,τι με πληροφορούν. Ο κύριος Χαρχάλλας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πιστός και αυτός ο ακροατή από τη σημείωση που βλέπω εδώ που μας έχει δώσει η Ι, η καλή μας ι της εκπομπής ΑΕ. Κύριε Καρχάλα. Ε, καλημέρα σας, είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας. Ποιητής Ήων Χαρφάλας. Ε, τώρα θα μου πείτε τι είδους ποιητής. Ε, μου ποιητής του Ζαπίου των Παγκακίων. Ξέρετε τα Παγκάκια έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Πάρα πολύ μεγάλη διότι εδώ πέρα μαζεύεται κόσμος και κοσμάκις για να μπορέσουν να ακούσουν και να δημιουργήσουν. Ε, τα πρωινά λοιπόν παίρνω μαζί το τρανζιστοράκι μου στο Ζάπιο και αφού γράψω στίχους τους απαγγέλους περαστικούς. Κατόπιν συντονίζομαι στο 906 για να σας ακούσω. Ε, σας τηλεφωνώ λοιπόν για να σας απαγγείλω τους σημερινούς μου στίχους. Ε, τους φύλαξα φράσκους φράσκους για εσάς και τους ακροατές. Μπορώ να το παρακαλώ. Βεβαίως. Ε, ε, γι' αυτό το λόγο εξάλλου σας δώσαμε και τον λόγο. Πολύ καλά. Φόρους... ονομάζεται φόρια; ας. Ε. Τι, άλλο, επίκαιρο. τι άλλο. επίκαιρο. Επίκαιρο. Επικαιρότατο. Βεβαίως. Φόρους βάζουν στα κινητά, φόρους και στα ακίνητα φόρους στο πετρέλαιο και σε όλα τα αυτοκίνητα και με όλα αυτά επιμένουν πως θέλουν να μας σώσουνε παρόλο που δεν θέλουμε εμείς, που να μη σώσουνε φόρους ακόμα κοπανούν σε άρα και οξυγόνο για να αναπλέουμε αργά δυο-τρεις φορές το χρόνο φόρους ακόμη βάζουν σε θήτες και σε θύματα σε ό,τι κινείται γενικώς σε τάφους και σε μνήματα φόρους στα τηλέφωνα, φόρους και στην σκέψη και εξαιρούνται γενικώς μόνο όσοι έχουν κλέψει. Και συνεχώς ψηφίζουν όλα καινούριους φόρους. Φορολογούνε άγγελους, διαβόλους και ως φόρους, φορολογούνε έγχρωμους, αστιάτες, μετανάστες, φορολογούν τα σάντουιτς, τα σάμαλι, τις πάστες, φορολογούν αδιάκριτα, κανείς δεν τα ξεφύγει. Και όλοι φεύγουν γιαλού, ποιος τελικά θα μείνει. Γεμίσαν τα αεροδρόμια, γεμίσαν τα καράβια. Με Έλληνες που πάνε αλλού, κυνεί η Ελλάδα άδεια. Μονάχα κάτι γέροντες που έχουν απομείνει, Με σάκ Θέλουν κι αυτοί να φύγουν, θέλουν να πούν αντίο, μα η Αυστραλία είναι μακριά και πάνε κροδοφείο. Μη φεύγετε ωραίοι Έλληνες, κι αφού Έλληνα θυμώνεις, έτσι θα έλαγες όλους μας ξανά ο Κολοκοτρώνης, μην και πνιξει όλους αυτούς που φόρους που επιβάλλουν, ρίξε τους τον υπόνομο για να το καταλάβουν, και αφού τους πνίξουν τα σκατά, περίμενε λιγάκι, και ύστερα μια και καλή, πράγμα το καζαμάκι. Και αυτή είναι η χαρακάλα... δημιουργία μου η σημερινή. Κύριε Χαργάλα μας, σας ευχαριστούμε για αυτή την... Ε, ε, που μοιραστήκατε μαζί μας και στους οτιοτειοτές μας. Με μπορείτε το... για για κάποιες λέξεις που δεν έπρεπε να υποθούν, αλλά νομίζω ποιητική αδεία... Όλα τα επιτρέπει. Όλα τα επιτρέπει. Έτσι είναι. Να'στε καλά. Σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Και, για και αυτή... σας ευχαριστώ. Και για αυτή την άλλη έτσι, νότα που δώσατε στην εκπομπή. Λοιπόν, Λοιπόν, έτσι, με αυτό το υπέροχο κομμάτι, θυμηθήκαμε λίγο εδώ την ιστορία του Καραϊσκάκη. Διαβάστε τι και εσεί, έχει πολύ ενδιαφέρον. Εκπομπή ΑΕ. Ναι, να πούμε, πούμε. ότι είναι τον Νίκο του Καλογερόπουλου η στίχη. Ναι, ναι. Έτσι. Και Όπως και τον Δεμπληρώνο που ακούσαμε νωρίτερα. Και φυσικά τραγουδάει ο Βασίλης, ο, ο, ο Βασίλης από Οφείλω να πω ότι ο Καραϊσκάκης που ακούμε mm -hmm. έγινε ο ύμνος της Έχεις δίκιο επέκτηκε πάρα πολύ όχι Α... ο ύμνος ο ύμνος ήταν ταυτίζοντας όλα την ημέρα με τη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση των πλατεών που είχε mm. που ήταν έτσι, το, το καλοκαίρι προς μεγάλη βεβαίως απογοήτευση ε, των ροζουλί και κοκκινοσκουφίτσων που κυκλοφορούσαν εκεί πέρα και, με και βρίζανε άλλα γνωστά ίσως ε... και με ναι, κάτι ναι. ανθρωπάρια που κυκλοφορούσαν και βρίζανε ο, το, τις τεράστιες μάζες του κόσμου που κατέβαιναν την ελληνική σημαία και χόρευαν στους ρυθμούς Είδες όμως που αγνός, λέω μέσως άνθρωπος Έλληνας τελικά ακούμπησε σε ένα τραγούδι που ημνία είναι από τους λαϊκούς του ήρωες, αυτό θέλω να πω. Με. Όχι αυτά τα γνωστά τα... και πολλοί κομμάτια είναι που, έτσι, που λέω καλά εγώ. επαναστατικά πήγα κομμάτια, να... αλλά πήγα σε να αυτό. τον πνίξουν τον Έλληνα. Αλλά και να ξεχάσει το παρελθόν του και, την ιστορική, και τις ιστορικές δέσμες mm -hmm. που έχει σε αυτόν τον τόπο. Mm -hmm. Και τελικά δεν κατώρθωσαν εκείνη τη μικρή φωτιά που κρύβει μέσα από το Και αυτή η φωτιά βοντώνει. Όχι σε όλου ταυτόχρονα. Σωστά. Φυσιολογικό είναι η διαδικασία τη κοινωνία. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή η φωτιά βοντώνει και μαζεύεται σήμερα ένα τέτοιο δυναμικό. Mm -hmm. Ένα τέτοιο δυναμικό. που εάν χρειαστεί θα βάλει τα γυαλιά και στον Κολοκοτρόνη και στον Καραϊσκάκι και στον Άρη και στον Σαράφι και σε όλου αυτού που τέλο πάντων αποτελούν. Τα ιστορικά εντάλματα ενό ολόκληρου λαού στον ελληνικό προεκλογικό του αγώνα σήμερα έχουμε τέτοιο δυναμικό γεννιέται σιγά σιγά μέσα από τα κατάβαλα τη κοινωνία που μπροστά του οι χαίνιδε, οι κλεφτουριά και οι μαχητέ του ελληνικού προεκλογικού αγώνα ενάντια στον ναζισμό θα μοιάζουν πολύ μικροί. Δεν το λέω με κακία, το λέω Όχι, με το... τη γεωφρο... με... γενοφροσύνη που βλέπω σε αυτόν τον κόσμο τη ηλικία μου μικρότερο ακόμη και μεγαλύτερο που είναι διατεθειμένο πραγματικά να δώσει τη ζωή του σε μια εποχή εντελώς αντιειρωική, με ηγεσίε κομμάτων που θα έπρεπε να παίξουν ηρωικότατο ρόλο, μπροστά ενό κινήματος που αν, θε, αν χρειάζεται να, πέ, να δώσει ακόμη και τη ζωή του για αυτόν τον τόπο, για, το, για αυτόν τον λαό, υπάρχει αυτή η γενοφροσύνη και γεννιέται από τα κάτω. ας τις δώσουμε χώρο, α τη δώσουμε χώρο να αναπνεύσει, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε το δαχύτερο δυνατό. Ωραία, το αισιόδοξο θα ολοκληρώσουμε σήμερα. Λοιπόν, αύριο πάλι έχω βιαλφέψουν εδώ, στη μία, το μεσημέρι, μείνετε συντονισμένοι στον Αρφ90,6.